Εδώ είμαστε από τη Ο μήνας έχει εννιά σήμερα Δηλαδή θα ράξουμε Ιουνίου 2019 Λοιπόν, ως ήθησε ακούμε Άγνωστους επισκέπτες Κάθε Κυριακή μετά τις 8 Καλησπέρα σε όλους τους φίλους στη μεγάλη παρέα του Αλμπέντο από όλα τα σημεία που μας ακούνε κάθε μέρα και στην προηγουμένη περίπτωση σήμερα Έχτες σχεδιάμε και το Gay Pride και το ευχαριστηθήκαμε Απορώ ακόμα για να έχουν συλληφθεί επ' αυτό όλοι Με αυτόν τον αλήτη που κυκλοφορούσε γυμνός Και με την ελληνική σημαία για να πρέπει να ισόβια Διότι προσέβαλε τη δημόσια εδώ και ιερό σύμβολο Και ακόμα είναι έξω <ΣΣΣΣΣ> Αλλά μαν άλλος έχει την ελληνική σημαία τον λένε εθνίκη, Οπότε εμείς είμαστε εθνίκια Ή ετερόκλητον πλήθος Καλησπέρα στην Οαλία στο Μιχάλη. Και όπω ξέρετε, το ερετερόκλητο πλήθο του την έκατσε να του την ξανακάτσει 7 Ιουλίου. Να εισχάσουμε τώρα, θα δούμε θα γίνει με του άλλου. Μα πρώτα να καθαρίσουμε και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Μας μα ακούνε Σόφια να πούμε και καλησπέρα στην Βιλγαρία. Καλημέρα, Καλημέρα στην Αυστραλία. Βλέπω δορυφορικό σήμα στην Αυστραλία. σε όλους τους φίλους από Κύπρο από Ρόδο ο το μου τον Κότσο μέχρι την Ουαλία όπως είπα η βλέπω εδώ το Αντισαμπέμπα ο Μιχάλης όλοι εδώ είναι από Αχαρνές, ο Ρίωνος ο την Ολλανδία τα παιδιά από το Ηράκλειο από Θεσσαλονίκη και την Παιανία ο Τσέθρο καλησπέρα σε όλους να και ο Ηγούμενος καλά λοιπόν για μπείτε έχουμε ωραία συζήτηση σήμερα με την κυρία Δάγιου την Ελένη τη φίλη μου η οποία ήταν χτες και στο φίλο μα στον παντίδιο που εμφανίζεται συχνά γιατί και πολλά έχει να πει και ενδιαφέροντα και θα πούμε και διάφορα περιορισμένων που στερούνται Λιθίου και έχουμε πει όσοι στερούνται Λιθίου να παίρνετε έξυπνες μπαταρίες Λιθίου να τους κάνετε δώρο. Καλησπέρα στην Πάτρα. Λοιπόν και κανονίστε σήμερα δύο-τρία βιβλία που έχω δω εγώ της φιλενάδας μου τα έχει μαζί της στη Τσάτα να τα πάρετε να ξεπερδεύουμε, να στηρίζετε τους ερευνητέ φίλους. Λοιπόν έτσι είναι τα πράγματα Εδώ είμαστε αλμπέντο14.γνωστοι επισκέπτες Θα έχουμε στο πρώτο μέρος τη φίλη μας στην Ελένη εδώ την κυρία Δάγιου Στο δεύτερο μέρος έχω συνοηθεί τηλεφωνικά μετά τις 10 δηλαδή ε, να έχουμε στον αέρα το Σπύρο του Χατζάρα το γνωστό το φίλο μου, το δημοσιογράφο να μας κάνει σχολιασμούς περί των τρεχωμένων θεμάτων Λοιπόν Ω έχει η κατάσταση νομίζω Ακόμα αύριο η βουλή έκλεισε Επιτέλους γιατί ψηφισαν Ό,τι είχαν στο παντελόνι και στο μυαλό Αύριο σφραγίζεται η βουλή Θα πάει στο πρόεδρο Ο, ο Χουντίνι νούμερο 2 Και πιστεύω πλέον να εισχάσουμε Από αυτούς γιατί Προσβάλλουν και την αισθητική μας Έχουμε τρία βιβλία Εδώ τρία τέφη της Δάγιου Οι αστροναύτες επιστρέφουν Αντουάν Λοιπόν, κύριε, κυρία, πώς είστε Καλά, μια χαρά Δεν σε ακούω Οπα, συνά, έχω ανοίξει λάθο μικρόφωνο Τώρα σα ακούω, για λέγε Καλησπέρα Και Ολα... σε όλους τους ακροατέ του Αλμπέντου Ε, ναι, και όχι μόνο Βεβαίως Πώς πέρασε χτες με τον φίλο μου τον Παντίδη Μια χαρά, πολύ καλά Μπαταρίες θα πάτε στα καταστήματα όπω είναι ο Γερμανός και άλλα Και θα πείτε θέλω μπαταρίες λιθίου να τη κάνω δώρο σαν ανηλίθιο και θα κάνετε δώρο μπαταρίες Μην κάνετε δώρο εκλεράκια τώρα και πάστε. Κοστίζουν μπαταρία λιθίου. Οπότε θα του λες Στο αλλού σου φέρα μια μπαταρία. Αυτό θα το θεωρεί τιμή του και δεν θα καταλαβαίνει ότι είναι ηλίθιο. Είναι και αυτό μία κίνηση. Λοιπόν, <laughs> κυκλοφόρησαν τα νέα χειρόγραφα λέει του Χριστού δώρο Η ευλογημένη οδοτόπα στα το Άγιο Νόρο. μου, ο τα κλαμπάτε. Ο Τακλάμακανα κάτι είναι αυτό. Από τον Καναδά, Γερμανία. Όχι <laughs> και από τον Καναδά. Λοιπόν. Πώς πέρασες με τον Βασιλίχτες Πολύ καλά, είχαμε πολύ επικοδομητική συζήτηση Τι θέματα έδειξατε Σχετικά θήξατε? με τους, τις σχέσεις των Ελλήνων με το Σύριο Για ορισμένους που αμφισβητούν την πινακίδα του Ιδαλίου ναι. ε, Γενικά τέτοια θέματα Ωραία Οπότε σήμερα τι θα πούμε σήμερα εδώ θα τώρα πούμε... Για να μην λέμε τα ίδια όχι, σήμερα θα πούμε γιατί ε, ε, Οι Έλληνες Είχαν σπουδαία αρχαία ελληνική τεχνολογία Και τα θαυμαστά έργα της Σωστό μέχρι εδώ Τα οποία είναι άγνωστα Γιατί μέχρι τώρα ε, Άγνωστα τα περισσότερα τους περισσότερους Ναι, ναι και σε, Δηλαδή και σε μάς πριν από λίγο Ούτε εγώ τα γνώριζα Τα είδα επιτόπου σε ένα μουσείο που πήγα Μάλιστα Θα τα πούμε Ωραία. Ε, Γιατί μέχρι τώρα Ξέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν κάτοχοι ψηλής γνώσης, Όπω διαβάζουμε από, τα, από τη μελέτη των αρχαίων κειμένων. Σωστό. Τι γνώριζαν ακριβώ πώ ήταν το ηλιακό μα σύστημα, από ποιου πλανήτε αποτελεί το, όλα γενικά την κίνησή του, τη δομή τη ύλη, ναι, ναι, ναι. ο Δημόκριτος κτλ., του νόου που διέπουν το σύμπαν. Αλλά δεν γνωρίζαμε ότι είχαν κάνει και εφευρέσει, ότι είχαν τεχνολογία. Ε, η φήμη του είχε φτάσει μέχρι τα πέρατα του αρχαίου κόσμου, από όπου σπουδαστέ για να φοιτήσουν στι που είχαν ιδρυθεί στην Αθήνα. Και γενικά, ας πούμε, οι Έλληνες έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ότι έθεσαν τις βάσεις σε όλους τους τομείς των επιστημών. Αυτό ναι. και η επιστημονική η ορολογία σε όλα τα λεξικά του κόσμου απαρτίζεται μόνο από ελληνικές λέξεις. Το βλέπουμε και στα έργα που λένε... Και το σύμπαν ολόκληρο, Ελένη. Και το σύμπαν. Και ολόκληρο. Ολόκληρο. Και τα όλα. Τα Δεν πάντα είναι όλων. Τζόναθαν Άμπραχαμ mm. το σύμπαν, είναι Ποσειδόν, Δίας και τους δεκαδεξείς την ώρα λοιπόν που η προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στους τομείς της λογικής, της φιλοσοφίας, των μαθηματικών και όλων των καλών τεχνών κτλ ναι. παραμένει εξεπέραστη και παραδεκτή από όλο τον κόσμο, ναι. εν τούτης, δεν γνωρίζανε ότι υπήρχε και αρχαία ελληνική τεχνολογία, δηλαδή ότι οι Έλληνες ήταν κάτοχοι εφεκρόσια. υψηλής γνώσης. Ναι. Ναι, ναι. Ε, όμως οι Έλληνες έκαναν τη μεγάλη πολιτισμική διαφορά και στον τομέα της τεχνολογίας αφήνοντας παγκόσμια κληρονομιά. Ένα πρωτάκουστο τεχνολογικό θαύμα, που όμοιό του δεν υπήρχε στον τότε γνωστό κόσμο. Ε, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά τέσσερα. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε όχι για απόκριφη τεχνολογία, που θα υπήρχε και αυτή, αλλά για φανερή. Δηλαδή, ε, ε, θε, μιλήσουμε για κοχλίες, αδοντοτούς τροχούς, κανόνες, σημάδες, ε, τα πάντα όλα, που με, βάση αυτών φτιάξαν... Ε, ε, ε, τρομερά επιτέγματα τα οποία στο, στο χρόνο μέσα χάθηκαν οι εφευρέσεις αυτές στο πέρασμα του χρόνου ναι. και επανεμφανιστήκαν χιλιετίε αργότερα στην εποχή μας ε, δηλαδή, απε, που είχαμε ένα μεσαίωνα χιλιά χρόνια ναι. σκοταδισμό μετά το τέλος του ελληνικού κόσμου η ανθρωπότητα χρειάστηκε περισσότερο από χιλιά χρόνια για να επανακτήσει την αξιοθαύμα στην κελισμονημένη τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων και πάλι πάνω της πάτησε, και διότι εννοώ ότι δηλαδή οι Ευρωπαίοι, με λίγα λόγια, βρήκαν τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων και από εκεί εμπνεύστηκαν οι σύγχρονοι επιστήμονε. Και δεν είναι ψέμα αυτό. Όπω είπαμε και όπω είπε και εσύ, ναι. υπήρχε ο Μεσαίωνα. Και δεν θα έφυγε ο Μεσαίωνα, δεν θα γινόταν ποτέ αναγέννηση. Αλλά η αναγέννηση προήλθε από τι γνώσει αυτών που έφυγαν από το Βυζάντιο, 11 ε, τον Τούρκων, και μετήκησαν στη Δύση. Περισσότερε από 300 εβεβαιέ των Ελλήνων είναι σήμερα γνωστέ. Και όλες τους ε, σε κάνουν να για το πώ και τα γιατί δηλαδή. Πώς μπορέσανε και τα, τα φτιάξαν αυτά τα πράγματα. Γιατί μιλάμε για ρομπότ του Φίλωνα, για ε, ε, υδραυλικού τηλεγράφου του Ενία, για κινηματογράφο του Ήρωνα. Θα τα αναλύσουμε όλα. Για τα ρολόγια, ε, το, αυτό το αστρονομικό κομπιούτερ υπολογιστή των αντικηθήρων, ε, για ο αστρολάβο του Πτωλεμέου που ήταν το GPS τη αρχαιότητα. Πολλά άλλα. Ε, για ξυπνητήρια που είχαν κάνει ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, είχαν φτιάξει... Ξυπνητήρια. Ναι, θα τα πούμε όλα. Η ελληνική τεχνολογία απλώθηκε πάνω σε όλους τους τομείς του επιστητού, όπως είπαμε, και φορούσε ανεμολόγια, τρύπανα, ιατρική τεχνολογία, αθλητική, πυροσβεστικέ αντιλίες, ως και συντριβάνια είχαν φτιάξει, πολιορκητικές συσκευές και όλα αυτά. Αντίγραφο όλου αυτών μπορεί να τα θαυμάσει στο Μουσείο της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστας Κοτσανάς, που πρώτα ήταν στο κατάκολλο της ιλίας μέχρι το 2003. Τώρα, επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2018, υπάρχει επιτέλους λειτουργή Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο, εδώ, κοντά, στην Οδό Πινδάρου. Στο να πεις ναι, ναι, ναι, να που είναι. Στο ιστορικό νουβό κτίριο της Οδού Πινδάρου, στο Κολονάκι, πινδάρο 6 ακριβώ. Και βάσει αυτού του μουσείου, ανατράπηκε αντίληψη ότι δεν είχαν οι πρόγονοι μα τεχνολογία, αλλά μόνο, ήταν μόνο φιλόσοφοι. Όχι, ήταν και τεχνολόγοι. Το κτίριο αυτό ξέρει που ανήκε. Σε ανήκε κάποτε στην οικογένεια τη Βασίλισσα Ασπασίας Μάνου, ναι. η οποία ήταν σύζυγος του Αλέξανδρου του Πρώτου, αυτόν που τον είχε δαγκώσει ο Πίθηκο. Μπράβο, γιατί ήταν πέθανε. 27 ετών. Ναι. Σε αυτήν ανήκε, φαίνεται το άφησε στο κράτος, δεν ξέρω, ιδιωτικό, δεν ξέρω πώς το πήρε τώρα ο Κώστας Κοτσανάς και έκανε το μουσείο του εκεί. Εκτός από όλα αυτά τα αρχαία τεχνολογικά επιτεύγματα, της έχει και αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα και παιχνίδια. Είναι τρει όροφοι και μέσα σε αυτά έχει όλα αυτά. Ξέρεις ποιο με εντυπωσιάζει με να αυτοί οι ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι που... Καλά, πρέπει να έχουν λεφτά για να το κάνουν, αλλά πού βρίσκουν αυτά τα αντικείμενα, πού που, που, που, που, τα ξεψάχνεις. Τα φτιάξε μόνο του αυτό, είναι μηχανικό, μηχανολόγο. Αντίγραφα είναι όλα. Του Πολυτεχνείου. Τα φτιάξε μόνο του. Α, ναι, σε σχέση με τα αντίγραφα. Αντίγραφα. καταγεγραμμένα συνιστοποιημένα. Μπράβο, τα διάβασε από συγγράμματα, πώ τα περιγράφανε. Μπράβο. Και τα φτιάξε ο ίδιο και μάλιστα προ τιμή του δεν χρηματοδοκτήθηκε από μόνο του. Από πόρου δικού του. Εγώ ήξερα έναν Κοτσανά, ήταν εφοπλιστή τώρα, δεν ξέρω αν αυτό συνήθω συνήθω. δεν ξέρω, ο τώρα, ο δεν τον ξέρω καθόλου. Εγώ απλώ πήγα στο μουσείο του και ενθουσιάστηκα. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα αναφέρουμε μερικέ λοιπόν, από αυτέ τι εφευρέσει. Δηλαδή, πάμε παρακάτω, στο μουσείο. Κώστας Κοτσανά, πινδάρου 6 στο Κολωνάκι, Μουσείο Αρχαίας Ελληνική και... Τεχνολογία. Έληξε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα αναφέρουμε μερικέ από αυτέ εφευρέσει, μερικέ γιατί είναι πάρα πολλέ και θα αναφέρουμε μερικές ενδεικτικέ μόνο του μεγαλείου τους. Θα αρχίσουμε από τον Ήρωνα, τον, ο οποίος ήταν Έλλην μαθηματικός και μηχανικός και γεννήθηκε γύρω στο 10 μετά Χριστόν ε, στην Αλεξάνδρεια και μάλιστα έκανε την πρώτη ατμομηχανή της ιστορίας. Αλλά θα αρχίσουμε από τον κινηματογράφο του Ιρώνα. Λοιπόν, Σήμερα ε... υπάρχει και η καινούρια εταιρεία ενέργειας. Α, που λέγεται, ναι, έτσι. Και λέγεται Ιρών. Ναι. Έτσι, ναι, με Ιτα Ωμέγα για να σημαίνουμε Για να καταλάβουμε ότι ούτε και στην καινούργια εποχή βάζουν άλλα νόματα, βάζουν αυτά. Έχει σημασία. Πρέπει Μπορούσαν ο... να λέγανε New Energy, ξέρω εγώ, και λένε Ήρων. Να τα πει και στο φίλο τον Ήρωνα να πάει στο μουσείο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, α πούμε για τον κινηματογράφο του Ήρωνα. Ε, κρίμα στενοχωριά μου που δεν μπορώ να σα δείξω και τι εικόνε. Δεν πειράζει. Ε, υπήρχε το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνα που οι αρχαίοι Έλληνε τον ονόμαζαν κινηματογράφο. Ήταν μια άλλη ξακουστή εφεύρεση τη πολυσχηδού αυτή προσωπικότητα του Ήρωνα που ήταν από την Αλεξάνδρεια, όπω είπαμε. Ο Ήρων λοιπόν, ο ήταν ένας μηχανικός πολυπράγμων. Ήταν άριστος μαθηματικός, μοναδικός εφευρέτης και δικαίως χαρακτηρίστηκε ο Νταβίντσι τη αρχαιότητας. Στο βιβλίο του «Πνευματικά» ο Ήρωνας περιγράφει 80 περίπου αυτοματισμούς, πρακτικές εφαρμογέ δηλαδή όλων των τότε γνωστών αρχών των φυσικών επιστημών. 70. Ναι. Oh. Ε, 80. 80 αυτοματισμοί. Και στο επόμενο σύγγραμ που έχει γράψει την «αυτοματοποιητική», μας αφηγείται το κινητό αυτόματο, ένα αυτοκινούμενο όχημα, το εκπληκτικό στατόν αυτόματο θέατρο, δηλαδή είχε κάνει και όχημα αυτοκινούμενο, ναι. αυτοκίνητο δηλαδή, και θέατρο α, αυτόματο, που το ονόμαζαν ο κινηματογράφος των αρχαίων Ελλήνων. Δηλαδή είχε κινούμενη εικόνα και ήχο. Κοιτάξτε πώς το είχε φτιάξει. Α, σε αυτό το θέατρο λοιπόν... Ναι ο Ήρων ε, παρουσίαζε όλο το μύθο του Ναυπλίου. Δηλαδή ήταν είχε, ε, θεατρικό έργο το οποίο παρουσίαζε το μύθο του Ναυπλίου. Ο μύθος του Ναυπλίου ήταν ε, ο Ναυπλίος αποζητούσε εκδίκηση να εκδικηθεί τους Αχαιούς γιατί είχε, είχε γιο τον Παλαμίδη οι οποίοι Αχαιοί τον σκότωσαν στην τρία γιατί είπαν ότι ήταν προδότης ενώ δεν ήταν, τέλος πάντων είχε γίνει μία παρεξήγηση και τον σκότωσαν με λιθοβολισμό. Ε, το θέατρο λοιπόν του Ήρωνα έδειχνε αυτό το μύθο του ναυπλίου που ζητούσε να εκδικηθεί τους αχαιούς. Ε, με το πάτημα ενός σκινιού ήταν το θέατρο αυτό έτσι μια σκηνή ήταν, η αυλέ ανοιγόκληνε, μορφές κινούνταν, ήχοι παράγονταν, σκηνικά άλλαζαν, φωτιές άναβαν, κεραυνία έπεφταν, Βρωτές ακούγονταν και πολλά ακόμα τα οποία συνέβαιναν αυτόματα Το στατόν θέατρο λοιπόν συνεχίζει να προβληματίσει Τους σύγχρονους μηχανικούς του αυτοματισμού Όποιο θέλει μπορεί να πάει εκεί στο μουσείο αυτό να το δει Ο Ήρων βελτίωσε το σταθερό αυτόματο θέατρο Του φίλονου του Βυζαντίου Φαίνεται πρώτα το έχει φτιάξει ο φίλωνο Βυζάντιος Το 3ο αιώνα π.Χ. Ναι. Αποδίδοντας ένα πραγματικό θαύμα του θεάματος Όλα μάλιστα γινόντουσαν αυτόματα με το τράβημα του σκηνιού τη πρόσωψη. Φοβερό. Δηλαδή, τράβαγε κανεί σε ένα σκηνί και όλα γινόντουσαν αυτόματα. Πέφτουν κεραυνοί, αλλάζαν τα σκηνικά, Φαινόταν όλο ο μύθο να ξετυλίγεται αυτό. Του Τρελό, τρελό, ναι. τρελό δεν φαίνεται για την εποχή του. Βέβαια. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εξωπραγματικά πράγματα. Λοιπόν, α πούμε καλησπέρα σου, Ιδία. Α πούμε καλησπέρα στο Παρίσι, στου φίλου που από εκεί. Γεια συνέχεια. Άλλη εφεύρεση του Ήρωνά ήταν το πουλί που κελαϊδάχ. <χει> Αληθινό, Λι... Αληθινό πουλί. δηλαδή πουλί που κελαϊδάχ. Η αρχή το έλεγαν περιστρεφόμενο, φλεγόμενο μελαγκόρυφο. Τώρα το μελαγκόρυφο δεν ξέρω. Και δεν ήταν παρά μια λάρνακα, δηλαδή ένα κυβότιο ναού. Ναι. Η λάρνακα σημαίνει η σαρκοφάγος ή η κυβοτιο Που ναι, παρουσίαζε ναι, ναι. ένα πουλί να περιστρέφεται στην κορυφή τη λάρνακα αυτόματα. Και να κελαϊδάει όταν ο επισκέπτη γυρνούσε τον εξωτερικό τροχό τη θήκη του. Δηλαδή, απλώ γυρνούσε έναν τροχό εξωτερικά και άρχιζε το πουλί να κελαϊδάει και να στριφογυρίζει. Με. Μέσα αυτή η λάρνακα είχε δύο άξονες μια σειρά από ακτινοτού τροχούς ένα λυγισμένο αυλό και ένα αντεστραμμένο κύλο δοχείο που βυθισόταν στο νερό και έκανε όλο το μαγικό αυτό. Ήταν πολύ ωραίο. Λέει. είχε με, πολύ μελωδική μουσική. Για ποια εποχή μιλάμε τώρα, Ελένη, αυτά. Αυτό λέει ότι γεννήθηκε το 10 μετά Χριστόν. Άρα την εποχή ναι, του Χριστούν Χριστού, να, ναι. να το πούμε. Ναι. Το, πουλί περιστρο... από τώρα. το πουλί περιστροφόταν ταχύτατα και τη με τα βαλόμενη συχνότητα, ώστε να αποδίδεται πιστά το πραγματικό και διαφόρων ειδών. Δηλαδή δεν έκανε ένα μόνο και λάγισμα, έκανε πολλά Διαφορά. διαφορετικά. Ναι. Άλλη μια απίστευτη επινόηση του Ρένου στο Αλεξανδρέος ήταν ε, ένα δοχείο που λέ, το ονομάσαν η φιλοσοφική λίθος του Ήρωνα. Γιατί το είπαν έτσι. Αυτό λειτουργούσε ως καθαρά ταχυδακτυλουργικό τρίκ. Ναι. Μια και ο σκοπός της ήταν να μεταπεί ένα υγρό σε κάποιο άλλο. Συνήθως μετέβαλε το ίνο σε νερό. Ή αντίθετα, το νερό σε ίνο. Στη φιλοσοφική λίθο έριχνε νεράκι και έπαιρνε ίσης ποσό κρασί. Και τα νάπαλη. δηλαδή έριχνε κρασί και έπαιρνε. Νερό. Μου φαίνεται ωραίο τρίκα αυτό, ε. <χει> τι λες <χει> για, Και για, μας το αναφέρει ώρα... αυτό ο Ήρων στα πνευματικά του Έχει γράψει βιβλία τα πνευματικά Υπήρχε και ένα άλλο πολύ σημαντικό που είχε κάνει ο Ήρωνας Ένα αυτόματο σπονδίο με κερματοδέκτη Δηλαδή ήταν το πρώτο μηχάνημα που ρίχνεις ένα νόμισμα και σου βγάζε κάτι Πώ είναι τώρα που ρίχνουμε και παίρνουμε... Ε, ναι, ναι, διάφορα ναι, ναι, ναι, αναψυκτικά, ναι, ναι, σνακ ναι, ναι, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, Είχε αυτό. κάνει τέτοιο μηχάνημα ναι, ναι. Αλλά αυτό το είχε κάνει στους ναούς Το χρησιμοποιούσαν οι ναοί ε, Και οι πιστοί επλήρωναν έτσι το αγίασμα που έπαιρναν Μες. Απλά μιλάμε για το πρώτο αυτόματο πολιτή της ιστορίας Ο πιστός λοιπόν έριχνε ένα πεντάδραχμο κέρμα στο Αγγείο Και έπαιρνε αυτόματα αγιασμό Όπω μα λέει ο Ήρων, στα πνευματικά, το νόμισμα έπεσε πάνω στο δίσκο ενό και με την εκτροπή του δίσκου από τη θέση του, άνοιγε μια κονική βαλβίδα που απελευθέρωνε αντίστοιχη ανάλογα το βάρο που έριχνε του νομίσματος ναι. ποσότητα αγιασμού. Αγιασμένου ύδατο. Δηλαδή, ανάλογα με το βάρο έβγαινε περισσότερη ποσότητα. Μιλάμε τώρα για κλεφτρώνια, <laughs> επαγγελματίε. <laughs> και μετά το πήραν οι δικοί μα, ε. Εδώ παίρνουμε το... ο... δωρεάν τον αγιασμό τον παίρνουμε εμεί παίρνεις δωρεάν τον αγιασμό αλλά ρίχνεις τα υπόλοιπα, ρίχνει υπόλοιπα στο ναι. παγκάριον εκεί όμως τον πληρώναν υπάρχει η ολόσφαιρα η πιο όμως καταπληκτική του εφεύρεση ήταν η ολόσφαιρα του Ήρωνα που θεωρείται η πρώτη ατμομηχανή της αρχαιότητας, μιλάμε εδώ και 2000 χρόνια είχε ανακαλύψει την ατμομηχανή Πολύ πριν δηλαδή από τον James Βάιτ και τη βιομηχανική επανάσταση, Ακριβώς. ο Ήρων Αλεξανδρεύση είχε στα χέρια του την πρώτη ατμομηχανή τη ανθρωπότητα. Μα το έχει μείνει ιστορικό. Και πάλι στα πνευματικά που έγραψε, ο σπουδαίος επιστήμονα μα λέει πω πάνω από το Λέβητα υπήρχαν δύο σωλήνε και γύρω από τα καμπυλωμένα άκρα του εδραζόταν μια σφαίρα με δύο ακροφύσια. Όταν θερμαινόταν το νερό του Λέβητα ατμοποιούνταν, γινόταν ατμό. Και περνώντας από τους δύο κατακόρυφους σωλήνες εισερχόταν στη σφαίρα και εξερχόταν με ορμή από τα δύο ακροφύσια ναι. με αποτέλεσμα εξανακάζοντας τη σφαίρα σε συνεχή περιστροφή. Αλλά έκανε τέτοια περιστροφή. Αυτή η μηχανή μπορούσε να περιστραφεί 1500 φορές ένα λεπτό. Τέτοια ταχύτητα. Μιλάμε για τρελή στροφή ναι. τώρα 1500 φορές το λεπτό. Γι' αυτό ο πρόδρομος ατυμομηχανής, ο Ήρων αυτός, λίγο έλειψε να φέρει τη βιομηχανική επανάσταση στα ελληνιστικά χρόνια. Κατάλαβες. Μετά ήρθαν που... οι πανέξυπνοι και ήρθανε Ή... χιλιά χρόνια μετά η εξέλιξη. Ναι, η εφεύρεσή του ξεχάστηκε. Ω το 1577. Οπότε και η ατυμομηχανή εφευρέθηκε από, εκ από έναν μηχανικό οποίο αυτοί διαβάζουν όλα τα αρχαία συγγράμματα. Ε, ε βέβαια. Ε, ε, βέβαια. Ε, τον ε, βέβαια. Βέβαια διαβάζανε Μάλιστα. Και εγώ τώρα διαβάζω εδώ Παιδιά φροντίστε δεν πεθάνει κανένα, Δεν κατεβαίνει ο ΦΠΑ 24% 100 έχει η κηδεία και τα κόλλυβα ναι. Διαβάζω τώρα Θα δηλαδή, τα κάνουμε εγώ, μόνιμα Πάρε μια άνάσα Πάρε μια άνάσα, πάει ένα τραγουδάκι Να πιούμε ένα νερό Έχει πάρα πολύ ζέση σήμερα αγαπητοί φίλοι Εδώ είμαστε Ελένη Δάγιο Ζωγραφή του στον αέρα και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε το Σπύρο το Χατζάρα τηλεφωνικός διότι δεν μετακινείται από το σπίτι του. Είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, Αλμπέντρο 14, ακόμα γνωστοί επισκέπτες Ελένη Δάγιου Ζογραφίδου στον αέρα στο πρώτο μέρος Στο δεύτερο μέρος θα είμαστε με το Σπύρο το Χατζάρα Να μας πει τα δικά του γνωστης κοινωνικοπολιτικών αναλύσεων Από τους καλύτερους ο Σπύρος Και συνεχίζουμε για την υψηλή τεχνολογία που είχαν οι δίκοι μας στο παρελθόν Τώρα βέβαια εμείς Τη τεχνολογία να έχουμε είμαστε ζόμπι. Θα είδατε χτε το... τη χωροεσπερίδα να πούμε με αυτόν τον αλίτη που κυκλοφορούσε ο γυμνό με το εθνικό σύμβολο στην πλάτη και καθόταν και τον κοιτάγανε. Αυτή είναι η κατάτια μα. Και μετά λέει: είμαστε και προοδευτικοί. Λοιπόν, μην χαλάσουμε την ψυχολογία μα από τώρα, γιατί μόνοι μα τσαντισμένοι είμαστε. Α πάμε στα ωραία του παρελθόντος Λοιπόν, για λέγε η Ελένησα. Συνέχισε. Εγώ τα λέω όλα αυτά για να επειδή έχουμε πέσει όλοι ψυχολογικά ως Έλληνες, ως φίλοι δηλαδή με όλα αυτά που δεχόμαστε, τις κατραπακές και μόνο η σύνδεση με το έντοξο παρελθόν μας μπορεί να μας ανεβάσει λίγο και να μας δείξει τι ήμασταν και τι πρέπει να ξαναγίνουμε Ας γίνουμε το, ναι. ε, το 10% από αυτό ναι. γιατί, γιατί να γίνουμε γιατί, γιατί, εντάξει, ξανά έτσι Οι Έλληνε και αρχαίοι Έλληνες, Εμείς τι κάνουμε εμείς αν δεν γνωρίζουμε όμως το παρελθόν μας δεν μπορούμε να φτιάξουμε το μέλλον μας. Αυτό είναι το... Αυτό είναι η για ποιο λόγο μας πολεμάνε, θα τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τι εφευρέες των αρχαίων Ελλήνων. Είμαστε στον Ήρωνα, ο οποίος είχε φτιάξει και συντριβάνι. Πάλι πάντρεψε επιστημονική γνώση, τεχνολογική τεχνοτομία και έφτιαξε μια εφιέστατη κρίνη που παραβίαζε φαινομενικά τι αρχέ τη υδροστατική πίεση και των συγκοινωνούντων δοχείων. Ναι. Και αυτό γιατί, γιατί εκτόξευε νερό ψηλότερα από τη διαθέσιμη στάθμη τη δεξαμενή τη, δηλαδή έκανε ένα συντριβάνι στην αρχαιότητα. Με ένα δαιμόνιο μηχανισμό αναπλήρωση του υγρού και την επιστράτευση τη αρχή του εγκλωβισμένου αέρα, όπω μα αποκαλύπτει στα πνευματικά του, ευτυχώ που έμειναν και ορισμένα βιβλία του, ο Ήρωα μάγει το κοινό τη εποχή με τα παράδοξά του. Η κρίνη εκτόξευε το νερό ψηλότερα από όσο όφιλε και μάλιστα το έκανε αυτόματα. Καθώς η διαδικασία ήταν αυτοσυντηρούμενη και συνέχισε μέχρι να διάσει δεξαμενή. Η οποία πάλι γέμιζε αυτόματα, δηλαδή γινόταν αυτό το πράγμα να πετάει ψηλά νερό. Και ήταν αυτόματο. Τώρα πάμε στο Φίλωνα, ο οποίο έζησε το 260 με 180 π.Χ. ήταν πιο παλιό από τον Ήρωνα. Ε, και αυτό με στην Αλεξάνδρεια από το Βυζάντιο. Εκεί ήταν στην Αλεξάνδρεια, τότε συγκεντρωνόταν όλα τα μεγάλα μυαλά τη ανθρωπότητα. Γι' αυτό ήταν και το μουσείο τη Αλεξάνδρειας που είχαν φτιάξει πτωλεμέ και πήγαιναν εκεί όλα τα μεγάλα μυαλά και γινόταν και εφευρέσει και όλα. Βέβαια. Έφτιαξε λοιπόν αυτό το ρομπότ υπηρέτρια του Φίλωνα. Το οποίο, άμα πάτε εκεί στο μουσείο και το δείτε, είναι ένα δίμετρο ρομπότ μεγάλο. Έχω βγάλει και φωτογραφία εγώ δίπλα του. <χει> ε, ναι. Βέβαια, φτάνουν μέχρι τον νόμο του. Πολύ ψηλό. Εσύ δεν ξέρω, μπορεί, Τι ύψο έχει. είμαι hey, λίγο Εκεί το στόμα. Τι είσαι, Πόσο. Hey, είμαι λίγο ψηλή. Χωρί τα κούνια, εννοείται. <χει> Εντάξει, εσύ θα είσαι με το ρομπότ. <χει> δεν ξέρω, Μπορεί, ε, μπορεί pues να είναι λίγο ήσα. πιο ψηλό. Πρέπει να, ναι. να είναι πάνω από δύο μέτρα. Αυτό το ρομπότ. Λοιπόν, λεγόταν η αυτόματη πειρέτρια του Φίλοννα. Γιατί, Ήταν το πρώτο λειτουργικό ρομπότ τη ανθρωπότητα. Δεν ήταν παρά ένα ανθρωποειδές σε φυσικό μέγεθος, πολύ ψηλό βέβαια ναι. που κρατούσε στο δεξί του χέρι μια ηνοχόη Μια κανάτα Εντάξει, δύο μέτρα είναι ανθρώπινο ναι. μέγεθος Όταν ο χρήστης τοποθετούσε ένα κύπελο στην παλάμη της, του ρομπότ αυτού αριστερό έριχνε εκεί αυτόματα κρασί και δευτερευόντως παρήχε επιλογή για ανάμιξη με νερό κατά την επιθυμία αυτού που ήθελε να πάρει ναι, ναι, ναι. ναι. Στο εσωτερικό αυτού του ρομπότ της υπηρέτριας βρισκόντουσαν δύο στεγανά δοχεία Ένα με κρασί και ένα με νερό Και μέσω, σε, μέσα, μέσω ενός πολύπλοκου αρθρωτού μηχανισμού γινόταν όλη η αυτοματοποιημένη δουλειά Όταν μισογέμιζε το κήπελο με κρασί το χέρι κατέβαινε περισσότερο λόγω βάρους Δηλαδή ναι. από το βάρο του κρασιού κατέβαινε το χέρι Και η ροή του Ίνου σταματούσε Αν ήθελες, αν συγένει... Δηλαδή να αφήνει το κύπελο στο χέρι τη κοπέλα ναι. του ρομπότ έρε νερό, όχι άλλο κρασί, ώστε να ρεώσει το κρασί σου στο κρασί. Συνήθεια των αρχαίων που πίνανε νερωμένο κρασί. Νερωμένο, ναι. Δηλαδή δεν συνέχεια να ρίχνει συνέχεια κρασί, αν το άφηνε. Αρχαία, τι νεράκι μετά. Η πυρέτρια γέμιζε το κύπελο με καθαρό ήνο ή αραιωμένο νερό, ανάλογα στην ποσότητα που επιθυμούσε και ανάλογα με τη χρονική στιγμή που θα τραβούσε στον κρατήρα από την παλάμη τη. Απίστευτο και όμω αληθινό ήταν αυτό. Ελάτε. Εκτό από το ρομπότ όμω, είχε κάνει και ένα πιο εύχριστο για να μπορεί να το μετακινεί. Γιατί το ρομπότ ήταν και δύσκολο να το μετακινεί. Την FEE InnoHoy του φίλωνα. Η οποία ήταν όπω το ρομπότ, αλλά ήταν σε σχήμα κανάτα. Ναι. Ήταν μια έξυπνη συσκευή οικιακή χρήση. Ε, η λειτουργία τη ήταν παρόμοια με το ρομπότ υπηρέτεια, μόνο που εδώ μιλάμε για ένα απλό δοχείο. Ε, ήταν η πρώτη smart κανάτα τη αρχαιότητα η οποία απελευθέρουν αυτόματα νερό, κρασί ή νερωμένο κρασί ανάλογα με τη βούληση του Ινοχώου. Πώ δούλευε, είχε ένα κατακόρυφο διάγραμμα, είχε ένα διάφραγμα, όχι διάγραμμα, που χώριζε την Ινοχώη σε δύο διαμερίσματα, νερού και κρασιού. Μέσα δηλαδή η κανάτα αυτή είχε ένα διάφραγμα. Και από τη μια πλευρά είχε κρασί και από την άλλη νερό. Και ανάλογα με τι οπέ αερισμού που κάλυπτε κάθε φορά ο Ινοχός με τα δάκτυλά του. Η κανάτα έκανε όλο το μαγικό Κάθε επιθυμία των συνδετημόνων Γινόταν αμέσως διατεγή για τη μαγική νοχόη Δηλαδή αν ήθελαν περισσότερο νερό ή κρασί Τώρα πάμε λοιπόν στο κτισίβιο Έναν άλλον εφευρέτη Ο οποίος εφήβρε ένα αυτόματο ρολόι Το υδραυλικό ρολόι του κτισίβιου Ήταν ένα θαύμα αυτοματισμού Μιλάμε από τον 6ο αιώνα είχαν ρολόγια οι Έλληνες Προχριστού οι Έλληνε μαγεύτηκαν με τη μέτρηση του χρόνου και επινόησαν από τον 6ο αιώνα π.Χ. έω το τέλο Αρχαιότητα μια συλλογή μεγάλη ρολογιών που χαρακτηρίζεται από απεριόριστη φαντασία. Ρολόγια εκείνη την εποχή, ε? Ε, βέβαια. Αυτόματα. Ε, ναι. Από ηλιακά ρολόγια που έδειξαν την ώρα με βάση τη σκιά πάνω σε ειδικά διαφοροποιημένα. Υπάρχει δια... ένα τέτοιο ναι, στον εθνικό κήπο. Ναι. Έχω κι εγώ ένα εδώ. Ναι. Το ειδεί. Εκεί απάνω ήταν, θα το δείξω μετά. Ναι. Στο κόμμο. Μέχρι και υδραυλικά ρολόγια, κλεψίδρες δηλαδή, που στηρίζονταν στη σταθερή και συνεχή ροή υδάτος ανάμεσα σε δύο δοχεία. Οι αρχαίοι μας λοιπόν, βάσει αυτών των ρολογιών, έκαναν κυριολεκτικά θαύματα στη μέτρηση του χρόνου. Κανένα βέβαια δεν ήταν σαν το αυτόματο ρολόι του κτησιβίου. Εκείνα ήταν απλά τα ηλιακά και με τα νερά κτλ. Αυτό ήταν αυτόματο που μπορούσε να λειτουργεί αδιάκοπα χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, υποδεικνύοντα. Τα 365 διαφορετικά ωράρια του έτους, κάτι το φοβερό δηλαδή. Ένα εφυές σύστημα δοχείων συνδέόταν σε μια πηγή νερού και μέσω βαλβίδων ασφαλείας και ελεγκτών στάθμις υδάτων κινούνταν ο δείκτης, ο οποίος υποδείκνει την ώρα 24 ώρου σε ένα περιστρεφόμενο τύμπανο που είχε το διάγραμμα των ώρων της ημέρα και τη νύχτα. Στο τέλο του 24 ώρου το νερό άδειαζε αυτόματα. Ταχύτατα και η διαδικασία επαναλαμβανόταν στο Ειδινεκέ. Ήταν αυτόματο ρολόι. Για να αλλάζει και το νερό να μην μου χρειάζει. <laughs> το ξέρετε, ο Αρχιμήδη είχε φτιάξει και αυτό το ρολόι, ο Σιρακούσιος, το 287 π.Χ. Ένα υδραυλικό ρολόι. Όμω ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό. Γιατί το είχε κάνει έτσι. Δηλαδή, άμα κάτσει τώρα και τα σκέφτε αυτά, σήμερα παθαίνει την πλάκα σου. <laughs> Λε τι είχαν κάνει οι άνθρωποι, α πούμε. Να δει ο Πλάτονο και ο, ο Αριστοτέλη είχαν φτιάξει ξυπνητήρια, Φέβαια, δεν ήταν πναράδες. Ε, λέ, ναι, σου λέει κάποιο, <laughs> αντί να νρώ με χαστούκια το πρωί κάτι πρέπει να κάνει τσίου. <laughs> Είχαν κάνει να θα τα πούμε με πολύ θόρυβο. Λοιπόν, ο Αρχιμίδη λοιπόν, είχε φτιάξει το πρώτο υδραυλικό ρολόι με κτύπου. Τουκ, Τουκ, δηλαδή, κτύπαγε. Ήταν πνευματικό παιδί του μεγαλύτερου μαθηματικού του ελληνικού κόσμου. Το πρώτο υδραυλικό ρολόι, δηλαδή του Αρχιμίδη. Ήταν ένα πολύπλοκο υδραυλικό ρολόι με πολλά αυτόματα κινούμενα πάρεργα. Είχε δύο κύονε στην πρόσωψη. Ε, δύο αγαλματίδια να υποδεικνύουν τις ώρες που περνούσαν τη ημέρα, δηλαδή παμωμένονταν. Κάθε ώρα είχε ένα πρόσωπο που οι κόρες των οφθαλμών ενός ανθρωπίνου προσωπείου άλλαζαν χρώμα και ένα σφαιρίδιο έπεφτε με κρότο σε ένα δοχείο. Από το αυτόματα ανοιγόμενο ράμφος ενός κόρακα ήταν πολύ παραστατικό αυτό το ρολόι. Το νερό χεινόταν ταυτοχρόνος μέσα σε ογκομετρικό δοχείο και σε χρονικό διάστημα μια ώρας Ανατρεπόταν αυτόματα. Οπότε δύο φίδια είχε και φίδια. Κινούνταν συρίζοντα προ τα πουλιά των δέντρων που σφύριζαν τρομαγμένα. Και άκουγες από τα σφυρίγματα των πουλιών, δηλαδή την ώρα. Γινόταν όλα αυτό η διαδικασία κάθε ώρα. Ήταν κάτι το φοβερό. Ήταν ένα εντυπωσιακό τρόπο να μαθαίνει την ώρα δηλαδή. Αλλά ο Αρχιμίδη είχε φτιάξει πολύ σημαντικά πράγματα. Καλά, αυτό ήταν εντάξει, ένα ρολόι. Είχε φτιάξει την ακτίνα φωτό του Αρχιμίδη, ο οποίο τα εχθρικά πλοία. Α μπράβο. εδώ mm. είναι το έργο τώρα ναι. Με τα κάτωπτρα Ναι ήταν καθρέφτες Αυτή η κάτωπτρα ήταν μια συσκευή Που συγκέντρωνε το ηλιακό φως Και και για τα πλοία των αντιπάλων ε, Επιπλέον είχε φτιάξει και μια αρπάγη Η οποία ήταν ένας γερανός Και με γάτζο. Που όταν πλησίαζαν τα πλοία Τα εχθρικά στην ακτή Τραβούσε το πλοίο έξω ε, Ο γερανός με το γάτζο και το έξω από το νερό και το βύθιζε. Η τόσπαγε. Έτσι νικήθηκαν οι Ρωμαίοι ναι. όταν είχαν πάει εκεί να κάνουν πόλεμο. στις Ηρακούσε που ήταν αυτό. Τώρα θα πούμε για το ξυπνητήρι του Αριστοτέλη. Όπως είπαμε, ο Αριστοτέλη φαίνεται ότι ήταν λίγο υπναράς. Δεν ήθελε να περνά τη μέρα του στο κρεβάτι, καθώ δεν είχε χρόνο για ξόδεμα. Διότι ήθελε να αναλύσει λογικά τον κόσμο μα, να καράψει όλα αυτά που έγραψε, να μιλάει με τον κόσμο και να λέει τι σκέψει του. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκε να εφεύρει ένα υδραυλικό ρολόι ξυπνητήρι, ώστε να ξυπνά έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα ύπνου και να επιστρέφει γοργά στη μελέτη του. Η μαρτυρία αυτή διασώζεται από το Διογέννητο Λαέρτιο στους βίου φιλοσόφων. Αναφέρει γι' αυτό το ξυπνητήρι του Αριστοτέλη. Ε... Αυτό ήταν Πρώτα φαίνεται ότι ο Πλάτονα είχε φτιάξει ένα ξυπνητήρι και φασιζόταν ακριβώ η λειτουργία του μηχανισμού του στο ξυπνητήρι του Πλάτονα. Έφτιαξε λοιπόν ένα δοχείο με νερό, το οποίο άδειαζε με προκαθορισμένη ρυθμό εκροή σε άλλο δοχείο, που έφερε ένα αρθρωμένο ημισφαιρικό πλωτήρα. Ε, τότε αυτό ο πλωτήρα ανατρεπόταν και τα σφαιρίδια που ήταν τοποθετημένα στην επιφάνειά του έπεφταν με θόρυβο σε ένα μεταλλλικό κύπελο. Και προκαλούσαν εικοφαντικό θόρυβο, όρθιος ο Αριστοτέλης στη στιγμή. Δεν μπορούσαν να κάνει κι αλλιώς με τόσο θόρυβο. Ε, ναι, ε, βέβαια. <laughs> ε, και όπως είπαμε ο Πλάτωνας πρέπει να φτιάξε πρώτος αυτός ξυπνητήρι, ε, το οποίο το περιγράφει και εδώ πέρα. Ε, και μάλιστα το ξυπνητήρι του Πλάτωνα επέστρεφε αυτόματα στην αρχική του κατάσταση, ώστε να αριθμιστεί επα... για την εφωμά αφύπνιση. Είχανε βρει λοιπόν μόνοι του τρόπο να ξυπνάνε. Καθίσαν και κάναν ξυπνητήρια. <Και> το περίμενες από φιλοσόφους, ας πούμε, κάναν και εφευρέσεις. Ε, Δεν ήταν μόνο φιλόσοφοι, κάναν και εφευρέσεις. Τώρα θα πούμε για το φορητό ρολόι του Παρμενίωνα. Αυτό ήταν το πρώτο... Ε, λοιπόν, ήταν ένα φορητό δακτυλιοειδές ρολόγιων που έκλεβε όλη τη δόξα στην ελληνική αρχαιότητα. Γιατί, Γιατί μπορούσε να βρίσκει γεωγραφικά πλάτια, ζυμούθια και ύψη αστέρων. Δεν ήταν μόνο ένα απλό ρολόι, Εκτό δηλαδή από το σαρολόι που έκανε και άλλα πράγματα. Δεν ήταν ένα ρολόι ώρα. Ε, τέλος πάντων, λέει όλα αυτά πώς λειτουργούσαν, με ημιδακτυλίους, στρεφόταν σε θέση 90 μυρών και ο εσωτερικό δακτύλιος τοποθετούν στο σωστό μήνα, οπότε μια φωτεινή κοιλίδα έδειχνε την ακριβή ώρα πάνω στην Άντια κτλ. Ε, όπως είπαμε πριν για τον Αρχιμίδη Ότι είχε κάνει το, εκείνο το γερανό που έβγαζε τα πλοία έξω Ένα άλλο που τα έκεγε η ακτίνα Τώρα είχε κάνει και κανόνι Και λέγεται ατμοτιλεβόλο του Αρχιμήδη Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν στο μουσείο αυτό Υπάρχουν τα αντίγραφά τους Ο σπουδαίωτερος λοιπόν επιστήμονας αρχαιότητα του Έκανε και αυτό το κανόνι, σας... και αυτό το έκανε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Συρακουσών από τους Ρωμαίους, το 213 με 212 π.Χ. Άκου τώρα αυτό το κανόνι πως ήταν. Ήταν ατμοτηλεβόλο. Εντασσόταν λοιπόν στην πολιορκητική τεχνολογία και ήταν ένα κανόνι που λειτουργούσε με ατμό παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Αποτελούνταν από ένα μεταλλικό κυλινδρικό λεβιτα που έφερε πάνω του ένα κλειστό δοχείο με νερό. Ο Λέβητας είχε στο ανοιχτό του άκρο μια ενιστοματωμένη ξύλινη κάνη, στην οποία τοποθετούνται οι σφαίρες, λίθινες σφαίρες, μεγάλες σφαίρες λίθινες. Όταν ο Λέβητας αποκτούσε με φωτιά την κατάλληλη θερμοκρασία, ο στρατιώτης απλώς άνοιγε τη στρόφιγγα, το νερό έπεφτε στο Λέβητα, εξατμιζόταν ταχύτατα, η ξύλινη δοκό έσπαζε και η σφαίρα εκτοξευόταν. Και έτσι ήταν το πρώτο κανόνι. Της λοιπόν, Γιατί μιλάμε για το 200 π.Χ. Χριστού, ε. Σκέψου τώρα όμω για να φτάσει να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Από πίσω είχε τεχνολογία για να κατασκευάσει τα κομμάτια αυτά ναι. που αποτελούσαν το, το αντικείμενο αυτό. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, παίρνει ένα λεπτό, πάμε διάλειμμα προηγουμένω να πω ότι την 5η, 13η του μηνό, αγαπητοί φίλοι, βλέπω εδώ μια ανάρτηση ε, για το ανυπόστατο τη συμφωνία των Πρεσπών. Ε, γίνεται μια ομιλία με τον κύριο Κασιμάτη Το γνωστό τον κύριο Ρωμανό Και τον κύριο Άγγελο Γιώκαρι Καθήτης Διεθνούς Δικαίου είναι αυτός ε, Στο ξενοδοχείο Τιτάνια Στην Πανεπιστημίου Χαμηλά ε, Η είσοδος είναι ελεύθερη Γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα Την 5η 6 ώρα το απόγευμα Όσοι θέλουν να, να παρακολουθήσουνε ότι το έργο με τις πρέσπες είναι σε εκρεμότητα Όπως λέει και ο Λιγερός σε όλες του τις αφηγήσεις Θα είναι εκεί ο κύριος κασιμάτσος ο συνταγματολόγος, ο γνωστός, Ο κύριος Ρωμανός και ο κύριος γιοκάρης Λοιπόν, α, όσοι είστε κοντά στην Αθήνα ή θέλετε να ακούσετε κάτι εναλλακτικό Γιατί μας τα έχουν επρίξει Πέμπτη, Τιτάνια, 6 ώρα το απόγευμα Πάμε ένα μουσικό διάλειμμα να πιούμε και ένα νεράκι Η ζεστή είναι Ακόμα ισχυρή Από αύριο λέει, θα χαλαρώσει Και επαναρχόμαθα Χαλαρά, χαλαρά. Σήμερα, Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, αγαπητοί φίλοι. Αλμπέντο14.com. Λένε Ιδάγιο Ζωγραφίδου εδώ στην παρέα. Και αργότερα θα συνδεθούμε με το φίλο μου τον Σπύριο του Χατζάρα. Έχουμε να τα πούμε και καιρό και οι δυο μα, εκτό αέρα ενώ και από τον Αλμπέντο. Θα το κάνουμε σήμερα και θα. Κάνουμε κι άλλε εκπομπέ αυτού του είδου τώρα γιατί πάμε στι εκλογέ σιγά σιγά να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, μια καλησπέρα σε όλου του φίλου που είναι μέσα. Ελένη, συνεχίζουμε περί τεχνολογία των αρχαίο ημών προγόνων, του οποίου έχουμε γράψει στα παλιά μα παπούτσια και κοιτάμε τώρα εκεί. Ε, Αν μπείτε στα τρένα, μπείτε μια μέρα στα τρένα, δεν ξέρω ποιε κυκλοφορείτε μετά ή στα τρένα. Η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή, απογοητεύεσαι που είσαι ανθρώπινο είδο. Λέει, τώρα πλέον τα ζώα, θα πάψω να βρει ο Ελένη, τα ζόμπι είναι νοήμονα όντα. Αυτή είναι κάτω από ζόμπι. <laughs> δεν μπορεί ζόμπι. Ναι, δεν ζόμπι. Μπορείς να φανταστεί τι γίνεται. Άσε. Ούτε ζώα και ο κάτω και από τα ζώα και από όλα. Λοιπόν. Τέλο πάντων, ε, θέλουμε να πούμε ότι αυτό που διαπιστώνουμε ότι οι Έλληνες, αρχαίοι Έλληνε φιλόσοφοι οι μεγαλύτεροι είχαν κάνει εφευρέσει, όπω ο Πιθαγόρα. Ε, βέβαια. Τώρα αυτός ο περιβόητος φιλόσοφος και μαθηματικός ήθελε να διδάξει του μαθητές του την εγκράτεια, να ζουν με δικαιοσύνη και αρετή. Ναι. Και γι' αυτό έφτιαξε ένα διδακτικό κύπελο που εκεί συνόπισε όλη την ηθική του. Δηλαδή το έξυπνο κύπελο κρασιού του Πυθαγόρα έφερε μια γραμμή που καθόριζε το όριο πλήρωσης. Όταν κάποιο το γέμιζε υπερβολικά είχε ένα συμφώνιο αυτό μέσα στην άθλη του υγρού όταν κάλυψε το συμφώνιο αυτό άδειαζε αυτόματα άμα ξεπερνούσε δηλαδή το μέτρο άδειαζε αυτόματα γι' αυτό δεν τους άφηνε να πίνουν από οποιοδήποτε ποτήρι αλλά από εκεί δηλαδή για να ελέγχει πόσο πίνουνε. δηλαδή αν το γεμίζαν πάρα πολύ αυτό άδειαζε αυτόματα και έτσι τους δίδασκε με αυτόν τον τρόπο στους μαθητές του ότι δεν πρέπει να ξεπερνάνε το μέτρο για να... γιατί δάλλως διαπράττωται ύβρι, διαπρά Uh, υπάρχουν πάρα πολλέ εφευρέσει λοιπόν. Αυτό μα το κάνανε επίδειξε εκεί στο μουσείο που πήγαμε. Δηλαδή το γεμίσαν παραπάνω από ό,τι έπρεπε και αυτό άδειασε αυτόματα, όντω. Ξαναπέσαι που είναι γιατί πολλοί φίλοι μπορεί Είναι πινδάρου να... 6. Και, μάλλον πριν πει αυτό, το ποιε ώρε ανοιχτά με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω δεν ακριβώς ξέρεις. δεν το βγουν ε, στο Google για να πάρουν τηλέφωνο. Πινδάρου 6 κολονάκι. Λοιπόν, πινδάρου 6 κολονάκι. Το ξέρει ότι είχαν φτιάξει και GPS. Yeah, okay. yeah, ε, είναι. Ο Πτωλεμέο, ο αστρολάβο του Πτωλεμέου. Θεωρείται το GPS των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν ένα εξαιρετικό αστρονομικό όργανο που απεικόνιζε την ουράνια σφαίρα και χρησιμοποιούνταν για τη μέτρηση του γεωγραφικού μήκου και του πλάτου των παρατηρούμενων άστρων από οποιοδήποτε μέρο τη γη. Αλλά και για τη μέτρηση απόσταση λίγου Ελλήνε. Άκουρε, παιδί μου. Χωρί μικροσκόπια, χωρί τηλεσκόπια, χωρί τα πάντα μπορούσαν και μετρούσανε. Την απόσταση Λίου Σελήνη. Τα άστρα αποτελούνταν από 7 ομόκεντρου αρθρωτούς δακτυλίου που έδειχναν με συμβρινού, πόλου και η σημερινό άκου Ναι, ναι, ναι. Οριζο... Επομένω, γνωρίζαν τα πάντα ότι γίνεται στρογγυλή κτλ. Οριζόντιε και κατακόρυφες, στην κατάσταση του ηλίου, την ημερήσια περιστροφή τη γηνη σφαίρας. Μετά μα λένε ότι ο Γαλιλαίο και δεν ξέρω. Τι είναι, αφού, είναι, αφού ξέρανε ναι, την... την περίμετρο τη Γης ότι είναι 43.000. Η χιλιάδες... περιστροφή τη γηνη σφαίρα. Άκου. Και πόσα χιλιόμετρα είναι η περίμετρο, ναι. και είναι διαφορά ναι. από τον Ερατοστέν είναι 800 μέτρα, ένα ναι, χιλιόμετρο, ελάχιστε, κάτι ελάχιστε, τέτοιο. Ναι. Ναι. Τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη των Αστέρων, ακόμα και τη σκοπευτική διάταξη. Ήταν ένα πραγματικό αστρονομικό πολυμηχάνημα που συνόψιζε τη γεωγραφική και αστρονομική γνώση Ελλήνων, Βαβυλονίων κτλ. Όλα συγκεντρωμένα σε αυτό το μηχάνημα. Ο Πτολεμαίος το περιγράφει αναλυτικά στη σπουδαία μαθηματική σύνταξη που έχει γράψει. Εκεί μπορεί να το διαβάσει κανεί. Και το τελευταίο, ένα από τα, το πρώτο τελευταίο μάλλον που θα πούμε, ήταν, είχαν φτιάξει ως και πύραυλο. <laughs> Αυτό ήταν. Η πτάμενη περιστερά του αρχίτα, έτσι ονομαζόταν, γιατί σχεδόν στο σχήμα πουλιού, αλλά ήταν, ε, ε, λειτουργούσε με τη βάση που λειτουργούν οι πύραυλοι. Το περιγράψουμε. Αρχαία ελληνική τεχνολογία, λοιπόν, χωρίς πλητικές μηχανές δεν γίνεται. Και η πτάμενη περιστερά του αρχίτα του Ταραντ ήταν η πρώτη αυτόνομη πτητική μηχανή τη αρχαιότητα, Μπορούσε και πέταγε δηλαδή. Αποτελούνταν από ένα ελαφρύ αλλά στιβαρό κέλυφος που του είχαν δώσει τη μορφή περιστεριού και έφερε εσωτερικά την κίστη ενό μεγάλου ζώου, συνήθω γουρουνιού. Την κίστη, μέσα από την κοιλιά δηλαδή την κίστη. Η αεροδυναμική περιστερά ήταν τοποθετημένη με το άνοιγμα της κίστης προσαρμοσμένο στο ανοιχτό άκρο ενό θερμενούμενου στεγανού λέβ όταν η πίεση του ατμού υπερεύαινε τη μηχανική αντοχή της σύνδεσης, η περιστερά εκτοξευόταν και συνέχιζε τη πτήση της για μερικές εκατοντάδες μέτρα με τη βοήθεια της ορμής του εξερχόμενου πεπιεσμένου αέρα. Κάτι σαν αρχαίος πύραυλος, δηλαδή έφυγε το πίσω μέρος και πεταγότανε βάση του Ναι, ναι, ναι, ναι, έβραζε, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι Από όλες, λοιπόν όμως τις η πιο διάσημη είναι ο υπολογ έχουν και εκεί πέρα, το έχουν και εκεί το αντίγραφο. Θεωρείται σαν ένα αρχαίο αστρονομικό κομπιούτερ που μαζί με άλλα σημαντικά ευρήματα βρέθηκε στο ναυάγιο των αντικηθήρων. Ο μηχανισμό αυτό έφερε συνολικά 30 διαφορετικά γρανάζια, κατασκευασμένα στο χέρι, τα οποία έμπαιναν σε λειτουργία από έναν άξονα που βρισκόταν στο πλάι του μηχανισμού και έδειχναν τι κινήσει του ηλίου τη Ελλάδο στο ζωδιακό κύκλο όλο. Ε, το 1900 από σφουγκαράδε τη Ήμη. Θα πούμε λίγα λόγια, εάν θέλετε, ε, για τον, ε, αυτό το αστρονομικό κομπιούτερ. Ήταν το πρώτο κομπιούτερ της αρχαιότητας από το βιβλίο του Κοσμά Μαρκάτου και του Δημητρίου Παπαγεωργίου. Μυστική αρχαιοελληνική τεχνολογία που έχουν γράψει. Όπως είπαμε λοιπόν, ήταν κάτι σφουγγαράδες, οι οποίοι, μιλάμε για το 1900, ε, οι οποίοι ήταν από τη Σύμη και κατέφυγαν στα αντικήθυρα γιατί είχε μεγάλη κακοκαιρία. Θέλανε να βγάλουν σφουγγάρια, αλλά δεν μπορούσαν. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, επειδή κατά κάποιο τρόπο ήταν προφυλαγμένο, αποφάσισαν να βουτήξουν. Σε βάθος... ήταν πολύ μεγάλο βάθος, 42 μέτρα. Ο πρώτος δίτης, λοιπόν, που βούταξε, αντίκρισε ένα αρχαίο ναυάγιο γεμάτο με μπρούτσινα και μαρμαρινά γάλματα. Και εδώ είναι η Νέμεσης που λέει, γιατί αυτό το, το... το ναυάγιο που βρήκε... Είχε πάει να. είχε λαιλατήσει τότε επί Μυθριδάτη που... που έκανε τον πόλεμο με τους Ρωμαίους Οι Ρωμαίοι λοιπόν ε... είχαν πάει να πολεμήσουν εκεί το μιθριδάτη και είχαν κατακλέψει ε... τα αρχαία που υπήρχαν. Και αυτό όμω το πλοίο καθώ γύριζε πίσω στη Ρώμη ε... βούλιαξε. Και γι' αυτό τα βρήκανε. Ναι, ναι. Ιδάλω ούτε αυτά θα τα βρίσκαμε θα βρισκόντουσαν πουθενά στο Βατικανό από εδώ έπρεπε εκεί το κομπιούτερ αυτό μόλις λοιπόν το είδαν αυτό οι σφουγγαράδες το ναυάγιο πήγανε και επισκέφτηκαν το Υπουργείο εδώ την κυβέρνηση τέλος πάντων και είπε ότι υπάρχει ένα αρχαίο ναυάγιο και αποφασίσανε να, η κυβέρνηση να δώσει λεφτά να βγει αυτό το ναυάγιο στην επιφάνεια αλλά δυσκολευθήκανε πάρα πολύ να σκεφτείς από το 1900 έγινε η πρώτη ανακάλυψή του. Ε, και βρέθηκε αυτός ο αστρονομικό λόγος στον οποίο δεν δε του δώσαν καμία σημασία το. δεν καταλάβανε περί τίνος πρόκειται ναι. γιατί ξεχώρισαν κάτι άλλα ευρήματα ο έφηβος των αντικειθήρων που είναι ένα χάλκινο άγαλμα γυμνού θεού ήρωα κεφαλή κάποιου φιλοσόφου δύο χάλκινα αγαλματίδια ε, και πολλά άλλα και στο, αυτό το κομπιούτερ που βρήκανε δεν του δώσανε καμία σημασία το βάλανε απλώς εκεί να υπάρχει και μετά από πάρα πολλά χρόνια ε, καταλάβαν ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και ξέρεις πότε τελικά το αποκρυπτογραφήσανε τελείως. Για λέγε. Το 1984. 1984. <laughs> 1984. Από 1900 ε, που είχε βρεθεί. Ασχολήθηκε πάρα πολύ και ένας ξένος, ο Σέρεκ de, ο Ντέρεκ, De Πράι, Price. Από το 1951. Αυτός λοιπόν ο Price ερευνούσε διάφορα ιστορικά στοιχεία σχετικά με επιστημονικά όργανα ναι. στο πλαίσιο αυτή της δραστηριότητας πήγε εκεί στο μουσείο, είδε το μηχανισμό των αντικειθήρων και άρχισε τη μελέτη μαζί και κάποιος άλλος, ο Χρήστος Καρούζος ο οποίος ήταν διευθυντής εκεί του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, ναι. έδωσε στον Πράις μια σειρά καθαρών φωτογραφιών του μηχανισμού και άρχισε λοιπόν ο Πράις να Ήρθε το 1958 στην Ελλάδα με επιχορήγηση Αμερικανικής Φιλοσοφικής εταιρίας και συνέχεια μελετούσαν αυτό το κομπιούτερ. Επιπλέον, το 1971 ο Πράι είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει ακτίνες γάμα για να ραδιογραφήσει το εσωτερικό. Δεν μπορούσαν να δούνε το εσωτερικό αυτού του αστρολοβού που βρήκανε. Και αυτό το κάναν με ακτίνες γάμα. Μαζί με κάποιον άλλον Έλληνα, το χαράλαμπο καράκαλο, πυρηνικό φυσικό του Δημόκρητου. Ναι. Ε, έσπευσε λοιπόν να συναντήσει αυτό το καράκαλο και έτσι είχαν μια συνεργασία μεταξύ τους και το κάνανε μια σειρά ραδιογραφιών γάμα ναι. του μηχανισμού και έτσι καταλήξανε σε φοβερά συμπεράσματα σχετικά ε, τι μπορούσε να κάνει αυτός ο αστρολάβος ε, Και έτσι λοιπόν ε, τα βρήκαν όλα αυτά Ο Καράκαλος λοιπόν δια, ραδιογράφησε το συγκεκριμένο κομμάτι τον Ιούνιο του 1973 ναι. Μιλάμε από το 1900 για να κάλυψ, έτσι, με ολοκληρωμένη έτσι Εντάξει ναι, η εξελίχθηκε ναι. η τεχνολογία ή ναι. το είχαν πνίξει ένα από τα ναι. δύο ναι. Ο Πράις δημοσίευσε το 1974 ένα περίφωνο σύγγραμμα για το όργανο αυτό η έκδοση εργασία του Price ανακίνησε για τα επόμενα έτη του ενδιαφέρον ειδικών Ελλήνων επιστημόνων που ήρθαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι. Αντιθέτως, το ευρύ κοινό δεν γνώριζε την ύπαρξη μια τόσο εμπεριστατωμένης μελέτης, δεν το γνωρίζαμε. Αλλά το ενδιαφέρον από τα δημοσιεύματα του Έριχ Βοντένικεν Δηλαδή, ανακατεύτηκε και ο Έριχ Βοντένικεν, ο οποίος είπε ότι ο υπολογιστής των αντικηθίνων ήταν έργο εξωγήνης διάνοιας ενός πολιτισμού που αντιπρόσωποί του εκπολίτησαν σε πολύ παλιά εποχή τους πρωτόγονους Γίνου. Έτσι, Ποντένικε. Δεν μου λες τώρα, αυτή η άποψη να το κουβεντιάσουμε αυτό. Mm. Είτε το Ποντένικε και άλλοι έρευνητέ στο παρελθόν. Από τα γεγονότα που ξέρουμε, από κατά mm. μαρτύρων σύγχρονε ή από κείμενα αρχαία, Φαίνεται ότι ισχύει μία τέτοια θεωρία. Ε δεν ισχύει. Ε, Εγώ και κυρίως εσύ επειδή έχεις ασχοληθεί περισσότερο. Ε ναι, ναι, έχω ασχοληθεί και έχω καταλήξει σε φοβερά συμπεράσματα. Γιατί αυτό ενισχύεται, θα πούμε για πολύ λόγο, ότι πρέπει να είχαν έρθει εξωγήν εδώ στη γη. Γιατί αυτή η πληθώρα των γνώσεων και των εφευρώσεων στην αρχαία Ελλάδα χιλιάδες χρόνια πριν ναι. δημιούργησε πολλά ερωτηματικά στο πέρασμα των αιώνων σχετικά πώς γινόταν αυτό το πράγμα με την επίτευξή τους διότι τότε υποτίθεται δεν υπήρχε ο κατάλληλο τεχνολογικός εξοπλισμός. Πώς Μα όπως, λέει και, όπως λέει και ο τάξη ο και η ελληνική γλώσσα τη κλασικής περίοδου δεν επαρκεί, λέει, η παραμονή η εμφάνι, εποχή τη εμφάνισης του ανθρώπου στη, στη γη που είναι το τελευταίο ζώο ας πούμε, που εμφανίζεται μόνο του να εξελίξει και να φτάσει από το Google. Σε αυτό το επίπεδο γλώσσα είναι, λέει, δοτεί πληροφορία από Το έχει κάνει και Μα σε μαθηματικό γλώσσα, τύπος, στη Μαθηματική Βέβαια. Εταιρεία Αθηνών και είχα παρευρεθεί εγώ εδώ και 30 χρόνια τώρα. Βρήκαν δω. ότι η ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική γλώσσα. Γι' αυτό και τα κομπιούτερ μόνο με τα, ε, ε, ελληνικά, με τα αρχαία ελληνικά μπορούν να εξελιχτούν, εβρήκανε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, και αυτό που, το, αυτό που λένε για τον Bill Gates, ότι στις νέες... Ε, Εξελίξει στον κομπιούτερ και λοιπά. Θα βάλουν ε, ε, ελληνικέ λέξει και λοιπά να. για να πολλαπλασιαστεί η απόδοση. Στην πρώτη τα αρχαία ελληνικά γιατί είδαν ότι δεν μπορεί να εξελιχθούν αλλιώ στα κομπιούτερ. Πρέπει να είσαι κάτοχο γνώση Εδώ γιατί τα βγάζουμε τότε. Του Γαβρόγλου και λοιπά. Να είμαστε υπανάπτυκτοι. Να, είμαστε, να μην έχουμε τίποτα. Μα τα κλέβουν όλα και μα αφήνουν. Και καθόμαστε μια... και του κοιτάμε. Ναι. Πετάνε και 50 ευρώ και λέει έλαψε πισέ με, ελαψη, με. Το γατάκι, α πούμε, <laughs> κατάλαβε. <laughs> Εκεί έχουμε φτάσει. Κοίτα, εγώ τώρα γιατί κάνω όλο αυτόν τον κόπο. Δηλαδή, γιατί ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, ακριβώ για να φυπνιστεί η ελληνική συνείδηση. Αυτό είναι ο δηλαδή, Δεν έχουμε κάποιο άλλο όφελο. Λοιπόν, μετά από πολυετή έρευνα, λοιπόν, πολλοί επιστήμονε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει στα πανάρχια χρόνια να υπήρξε ένα υψηλό πολύ ελληνικό πολιτισμό. Mm. Μιλάμε για τον προκατακλισμένο πολιτισμό Έτσι. του Ιω. ο οποίο όμω και τα απομινάρια του διατηρήθηκαν σε μορφή μύθων, σε αρχεία φυλαγμένα μέσα στου ναού, τα οποία λέγανε οι ιερεί αποκωδικοποιούσαν τους μύθου στου μυημένου μόνο. Οι άλλοι απλώ του είχαν. Ε, ο υπόλοιπο λαό είχε απλώ του μύθου. Αλλά οι ιερεί, όταν μειούσαν στα μυστήρια τους μύστε, τους έκαναν αποκωδικοποίηση των μύθων. Και εκεί λοιπόν ήταν συγκεντρωμένη όλη η γνώση. Ο πολιτισμό αυτό είχε απλωθεί. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Διότι έχουν βρεθεί παντού, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία και άλλα, ελληνικά σύμβολα. Και όταν λέμε ελληνικά σύμβολα, εννοούμε το Μέανδρο, τον Ελληνικό Σταυρό, τον ορθ... αυτό τον Ισοσκελή, τα Γοργόνια, Μέδουσε, διπλού μηνοϊκού πέλεκη κτλ. Η διαπίστωση όμω ότι παράλληλα με τον υψηλό αυτοπολιτισμό πολιτισμό υπήρχαν συγχρόνω και πρωτόγονιοι άνθρωποι, οδήγησε σε αυτό που λε. Οδήγησε πολλού ερευνητέ στη σκέψη. Ότι η διαφορά εξέλιξη δεν εξηγείται αλλιώ. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τόσο πολιτισμένοι αλλά και συγχρόνω τόσοι πρωτόγοντε. Κάτσε ένα λεπτό γιατί έχουν μπει κάτι λήθιοι μέσα και λένε ότι θέλουν. Α. Μισό λεπτό γιατί είναι και αδελφέ. Και έχω βαρεθεί να βάζω το μόριό μου σε αδελφέ, Μαρία. Λένε μου έχω σπουδάσει μοριακή βιολογία, ξέρει εγώ. Λοιπόν, είναι κάτι λήθιοι. Παιδιά, πάρτε του και κάνουν μια για να. Μην σου δεν θέλουμε πελάτες ηλιθίου, έχουμε γεμίσει από αυτό. Λοιπόν, όποιος θέλει, όποιος θέλει, γράφτε το τηλεφωνάκι του εδώ και τον παίρνω τηλέφωνο και τον στον αέρα. Από εκεί και πέρα, επειδή έχω σπουδάσει εγώ μοριακή βιολογία, ψάχνω να βρω που θα βάλω... Όχι, το πρόβλημά του είναι ότι είναι προβληματική γι' αυτό. Άμα ασχολείται μαζί σου, γιατί αυτά δεν τα... Άμα ασχολείται μαζί σου, θα πει ότι κάτι κάνει σωστά. Αλλιώ δεν θα σου σχολιούσαν. <σχελίως> λοιπόν, αυτό ασχολούνται τώρα με σένα, με τον παντίδη, με τον ένα, με τον άλλον. Βαριέμαι να του συναντήσω γιατί ξέρω και που μένουν και να του πτήσω στη μούρη. Γιατί το σάλιο μου το έχω για να τρώω. Λοιπόν, πάμε να μου στείλω διάλειμμα τώρα. Πάμε άστο, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και επανερχόμενα. Λοιπόν, αφιερώσουμε στου ηλιστου, δηλαδή αυτού που στερούνται η λυθού για τη φίλη, ακούμε ο Βαγί Islands of the Orient. Μα πήρε τη φίλη Αλμπέ2 14 τελεία ακόμα Αγνού Επισκέψτε με τη Φιλενάδα μου εδώ την κυρία Ελένη Δάγιου ζωγραφίδου στο στούντιο και αργότερα θα έχουμε στον αέρα μέσω τηλεφώνου το Σπύρο το Χατζάρα. Με ρωτάνε πιο κομμάτι αυτό του Βαγγέλη το Islands of the Orient. Φιλενάδα είναι αυτό. Λοιπόν. Και επειδή. Αναφερθήκαμε και στα γεγονότα τα χθεσινά με τον Gay Pride και αυτόν τον αλίτη το γυμνό με την ελληνική σημαία και κλπ. Ο οποίο ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερο. Και αν βγει τώρα εσύ με την ελληνική σημαία και την κρατά σε καμπαγκάκι, μπορεί και να σε συλλάβουν για είσαι εθνικιστή. Οπότε έχετε το νου σα. Αυτή είναι η κατάσταση από τη φίλη που επικρατεί, και όχι μόνο. Η λύθη είναι αίτητη, είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μα. Διότι η κατάσταση είναι ένα σκέτο ξερατό Διευκρινίζω λοιπόν εδώ και προς τους φίλους ακροατές Ότι εμείς κάνουμε το χόμπι μας Αυτούς που ασχολούνται προσωπικά με εμένα Τσογραμμένους εκεί που δεν πηγαίνει με από τη δεκαετία του 80 Γνωρίζω και που μένουνε και να προσέχουνε Διότι το θέμα είναι μέχρι στιγμής το αντιμετωπίζω με χιούμορ Αν το αντιμετωπίσω επαγγελματικά και τσαντιστώ το πρόβλημα δεν θα το έχω εγώ. Οπότε ας πάνε σε καμιά άλλη παραλία με τα κουμπαδάκια του γιατί εγώ άμα θέλω να γίνω κακός και πατήσω το κουμπί δεν σταματάω. Έτσι, αυτό πάει προς όλες τις κατευθύνσεις για να συνοηθούμε μια κιόξο με τις αδερφές της Λούγκρες που με εδώ... με ψευδόνυμο και όχι με τον όνομά του και το τηλεφωνάκι τους. Τελεία, Παύλα. Ήδη τους γνωρίζω και αν θέλω να τους κάνω και τίποτα παρακάτω νομικά είναι πάρα πολύ εύκολο απλά βαριέμαι γιατί μπαίνει και καλοκαίρι τώρα και ζεσταίνομαι και λοιπά λοιπόν ας προσέχουν όμως τους το λέω ευθέως και να κόψουν τη χειρονακτική τους εργασία θα είναι καλό έτσι. η παλαμιακή παλιδρόμηση μετά από ένα σημείο χαλάει του συστήτους του εγκεφάλου λοιπόν αυτά τα ολίγα Συνεχίζουμε Ελένη. πού πάμε τώρα, σε ποιο σενάριο ε, Πάμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε ότι η καταγωγή των Ελλήνων ήταν κάτι ξεχωριστό Πιστεύανε και γι' αυτό το βλέπουμε, δηλαδή δεν είναι ότι το λέγανε Ήταν αυτά που φυσικά Μα είχανε και βρίσκεται. τις αποδείξεις λοιπόν Ναι, αυτά, ναι. οι αποδείξεις Έτσι. Και ας πούμε ο Αριστοτέλης για την καταγωγή των Ελλήνων λέει τα εξής Δεν προέρχονται από το σπέρμα, αλλά αντιθέτω, το σπέρμα προήλθε από αυτούς και το λέει στο βιβλίο του «Μετά τα φυσικά». Ναι. Ο Πλάτων στο Τίμεο, στο τμήμα 23D, γράφει ναι. «Είναι φυτά του ουρανού οι Έλληνες, και όχι της γης, γιατί στον ουρανό βρίσκονται οι ρίζες τους. Τους ανέθρεψε η Θεάθηνα, προήλθαν δηλαδή από τη Θεάθηνα και από το σπέρμα του Ιφαίστου». Και μας λέει όλο το μύθο του, αναφέρεται στο μύθο του Ερικθόνιου, ότι έπεσε το σπέρμα του Ιφαίστου στη Θεάθηνα, η οποία το πήρε και το πέταξε τη γ Mm -hmm. ορεχθέψ, mm -hmm. Ο βασιλεύς των Ελλήνων Λοιπόν, η θεά Αθηνά συμβολίζει το άστρο του κοινός των Σύριων Ισόθιν Σύριον Ισόθιν. Ναι. μάλιστα Αυτό μας το λέει ο Πλούταρχος mm -hmm. Και είναι ίδια με την Ίσίδα των Αιγυπτίων ε, Και υπάρχουν πάρα πολλά, έχουν πει για την ουσία η Χορ Που έχουμε πολλές ανα... ε, υπάρχουν Α, πολλές αναφορέ ναι, στον ναι, Όμηρο ναι, ναι, ναι, ναι. και τον Πλάτωνα είναι η ουσία που κυκλοφορούσε στο αίμα των Ελλήνων θεών, στην Ηλιάδα αναφέρεται, στην Οδύσσια και ο Πλάτων το λέει στον Τίμεο, στο 31-3. Η άποψη πως το ελληνικό γένος προέρχεται από άλλου πλανήτε δεν είναι καινούρια, αλλά έχουμε αναφορές από την αναρχαιότητα. Τέτοιε αναφορές για το γένος των Ελλήνων γινόντουσαν από τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Όμηρο, αλλά και άλλα μέσα από τα κείμενά του, βέβαια, όχι τα λέμε εμείς. Εννοείται. Πολλά από τα ονόματα των αστεριριών και των αστερισμών είναι ελληνικά, όπως λέγαμε και πριν. Και οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που έδωσαν ονόματα τη ελληνικής μυθολογίας σε συστάδες αστεριών, που υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα, έτσι το ονομάζουν. Ο Έλληνα Θεός Ερμής θεωρείται ο πρώτος που μελέτησε τα άστρα, τη διάταξή τους και όρισε τις εποχές. Η αστρονομία δημιουργήθηκε, όπως ξέρουμε, στην Αρχαία Ελλάδα. Στην ιλιάδα στην ασπίδα του Αχιλέως ε, όπως μας την αναφέρει ο Όμηρος κατονομάζονται οι Πλειάδες, οι Άδες, ο Ρίωνας και η Μεγάλη Άρκτος Επίσης στην, η ασπίδα του Διομήδη και η κεφαλιά την παρομοιάζει με το Σύριο παρομοιάζεται με το Σύριο πάλι βλέπουμε το Σύριο εδώ Ο κύον του Ρίωνος χρησιμοποιείται και σε παρομοιώσεις που αφορούν τον Αχιλέα και τον Έκτορα κοίτα να δεις τι κρυπτογραφικά που γράφανε αυτά πρέπει να πρέπει Πάλι ο Ισίωθος αναφέρει το Σύριο στο έργα και οι μέρες και τον Αρκτούρο. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται αναφορές συνέχεια και διαπιστώνουμε ότι μελετώντας τα αρχαία κείμενα ναι. ότι το άστρο Σύριος αποτέλεσε αντικείμενο λατρεία των αρχαίων λαών. Μα εδώ είναι, είναι τώρα, δεν είναι περίεργο αυτό. Είναι... Μέχρι σήμερα σωλήται ο κόσμος, οι ευνητές είναι... λοιπάκια, ακόμα όταν... δεν μπορούν καταλάβουν πώς ξέρανε και τον Α και τον Β. Εμένα ο Θόδωρο Αξιότι που έτυχε να είναι και συγγενή μου, είμαστε μπατζανάκι τέλο πάντων. Είχαμε παντρευτεί δύο αδέρφια. Καλό. Καλό, καλό. Ε, εγώ, ναι. Ποια συνέχιση. Ναι. Αυτό λοιπόν που συζητάμε, μου λέει: Λένε, εγώ λέει, Μπορεί να πεθάνω να ξέρει ότι κάποια μέρα όλοι θα μιλάνε για το Σύριο. Έτσι που είχε πει. Εγώ λοιπόν... έχω τα απλία του να ξέρει. Mm. Βέβαια. Ε, ήταν ο πνευματικό μου πατέρα, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Πάλι μόνο. Είναι το αστέρι που αναφέρεται λοιπόν ο Σύριος σε όλες τις θρησκείες του κόσμου με τα ονόματα Σύριος, Σούρια, Σούρ, Σίρ Όσίρις και άλλα. Υπάρχουν παραδόσεις λοιπόν ανά τον κόσμο για να θυμίζουν στον άνθρωπο τη σχέση του με το μακρινό αστέρι και πως κάποτε οι θεοί έφεραν το σπέρμα της ζωής στον πλανήτη μας. Το γράμμα Ε που υπάρχει στη μετώπη του ερού του Απόλλωνα στους Δελφούς Λέγεται ότι προέρχεται από την τροχιά του Σύριου Β με τρεις οριακές θέσεις του, με το Σύριο Α. Υπάρχει ο Σύριος Α και γύρω του γυρνάει ο Σύριος Β σε διάστημα 50 χρόνων. Λοιπόν, οι τρεις θέσεις, οι οριακές, είναι η Ανατολή, Δύση και Ζενής του Σύριου Β γύρω από το Σύριο Α. Λένε μερικοί ότι σχηματίζει το γράμμα αυτό το έψιλον. Ε. Το άστρο αυτό, Σύριο Β, ανακαλύφθηκε το 1862. Επί 50 χρόνια καλύπτεται από το Σύριο Α. Και άλλα 50 χρόνια είναι ορατό. Δηλαδή, 50 χρόνια δεν φαίνεται και 50 άλλα χρόνια 50 φαίνεται. φαίνεται. Ναι. Άλλοι λένε 40. Τέλος, πάντων, δεν είναι ναι, και το θέμα όμω. Είναι 10.000 φορές πιο σκοτεινός από το Σύριο Α και πολύ πιο βαρύ, Είναι το βαρύτερο άστρο. Είναι αυτό που γνωρίζαν και οι ντόγκων και λέγαν ότι είναι το πιο βαρύ. Αυτό και δεν είναι παράσταση. Το ονομάζανε ναι, υποτόλο υπό τόλο. Ε, Κοίτανε δει. Συντόγκον είπαν ότι οι γνώσει σχετικά με το Σύριο που είχαν γιατί ξέρανε ακριβώ πώ γυρνάει ο Σύριο, από ποιου είναι ο Σύριο Α, λέγανε ο Σύριο Β και ο Σύριο Γ, ξέραν τον χρόνο, το Δία, πόσου δακτυλίου έχει, πόσου δορυφόρου έχει ο Δία Τέσσερι, του δακτυλίου Λοιπόν, όλε αυτέ οι γνώσει είπαν ότι τι απέκτησαν ότι οι αργοναύτε πήγαν στη Λιβύη και έφτιαξαν 100 πόλει και μετά έκαναν επιμηξία με τους ντόπιους και τις γνώσεις αυτές τις μετέδωσαν και τις είχαν οι ντόγκον από την αρχαιότητα. Έτσι λέει ε, οι ανθρωπολόγοι που πήγαν και τους μελέτησαν και μετά και ο Ρόμπερ Τέμπλε έγραψε το βιβλίο Άγνωστος Ήριος, ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστήμιου Ρόμπερ Τέμπλε και μέλος της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας του Λονδίνου. Έγραψε το βιβλίο αυτό και αποδεικνύει ότι οι αργονάφτες με το πλοίο του αργό είχαν γυρίσει όλα τα μέρη του κόσμου και ότι οι Έλληνες κατάγονται από το Σύριο. Ο Ρόμπερ Τέμπλε, ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι Αμερικάνος, έτσι. Και όλα αυτά λοιπόν ότι είχαν θεοποιήσει το Σύριο ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Πάλι ο αστροφυσικής αυτός, ο Χέρμαν Όμπερθ, ε, λέει τα εξή. ότι πιστεύει ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν και ότι οι επισκέπτες του διαστήματος είχαν εξερευνήσει τη γη από παλιά επί αιώνες, ναι. και προσέφεραν τη γνώση τους και βοήθησαν να ανέβει το επιστημονικό επίπεδο σε τέτοιο ύψος που για να το φτάναμε εμείς μόνοι μας θα χρειαζόμαστε 100.000 χρόνια μας βοήθησαν δηλαδή αυτοί οι επισκέπτες από το διάστημα σκέψου ναι, και οι αρχαίοι πιστεύανε σε ζωή. Και έχουμε την απόδειξη για το, από το Μητρόδορο το Λαμψακινό, τον 3ο αιώνα που έζησε. Ο πρώην Χριστού πρωην ότι υπάρχουν και άλλοι πλανήτε με ζωή στο διάστημα. Διότι είναι αδύνατο να κατοικείται μόνο η γη. Διότι είναι σαν να σπέρνει ένα χωράφι και να φυτρώνει ένα στάρι μόνο. Δηλαδή, δεν μπορεί μόνο σε αυτό το αχανέ σύμπαν να έχει μόνο η γη ζωή. Γιατί είναι σαν να σπέρνει ένα χωράφι και να φυτρώνει ένα πόρο μόνο. Ναι. Mm. Και ο Στράβων ε, υποθέστε σφαιριδεί τον κόσμο, σφαιριδεί την επιφάνεια τη γης, Γνωρίζαν τα πάντα δηλαδή. Ο Αναξίμανδρος έλεγε ότι η γη είναι στρογγυλή και γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Μα αφού τα έχουν Ένα... πει όλα ρε παιδί Φοβεραγωνο. μου, σε διάφορε περιόδου ε, εννοείται. Ναι, πώ θα εξηγούν όλα αυτά δηλαδή. Ορισμένοι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό. Και οι βραχογραφίε που έχουν βρεθεί και δείχνουν αστροναύτε σε όλα τα μέρη του κόσμου, στην Αφρική. Γιατί στην στο Παγκαίο Αρξανία, που έχει βραχογραφεί που στο Παγκέω έχω και τις φωτογραφίες όλες στο Παγκέω εκεί με, μα δεν δείχνει μόνο αστροναύτες δείχνει και επιτάμενα οχήματα και δείχνει και παράξενα ζώα που δεν έπρεπε να υπάρχουν εκείνη την εποχή και αυτές ανάγονται το 6.000 π.Χ. Ο φίλο μας ο τάσο μας θυμίζει ότι και ο Σοκράτη με τον τρόπο το δικό του τα είπε στην απολογία του αυτά όλα Ναι, ναι ο Σοκράτης είχε πει ότι η Γη μοιάζει και με μία σφαίρα που αποτελείται από 12 κομμάτια υφάσματος. Άμα τη δεις από ψηλά, μοιάζει, έχει σχήμα σφαίρα. Ε, δηλαδή όλοι θέλω να πω ότι οι άνθρωποι εκεί στο Παγκαίο που έκαναν αυτά τα, τις βραχογραφίες με ακιδογράμματα, ναι. είχαν σχηματίσει και το ζωδιακό να αρχίζει από τους διδήμους και να καταλήγει στον τοξότη. Ε, με τη διάταξη δίδυμη, δηλαδή καρκίνο, λέω κτλ. Ζυγό, σκορπιό, τοξότη. Παρθαίνο κτλ. Παρθένος, ζυγός, σκορπιό, τοξότη. Πώ ξέραν και το κάνανε αυτό, Σε ρωτώ, Εδώ είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή, δεν ήταν οι πρωτόγονοι που τα κάνανε αυτά. Απλώ έγινε μια μεγάλη καταστροφή. Τότε, χάθηκε ο πολιτισμό και φαίνεται οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να ζουν σε σπηλιέ. Και εκεί θέλανε να διατηρήσουν ορισμένα πράγματα. Εγώ αυτό πιστεύω γιατί εντάξει, ήταν πρωτόγονοι βλέπανε ανθρώπους αστρο... να κατεβαίνουν από επτάμενο οχήματα αστροναύτες Μπορούσαν να τους κάνουν, αλλά τους αστερισμούς και το ζωδιακό πώς το έγωγκάνανε Μα εδώ είναι το θέμα, όλο το ουράνιο σεντόνι τις νύχτες ναι. που βλέπουμε ας πούμε ναι. συμβολισμούς Το είχαν αναλύσει πλήρω. Ναι. αυτό τώρα ας πούμε τη λέξη ανεξήγητο που δεν είναι ναι, αλλά με ποιο τρόπο εδώ είναι το ναι, θέμα τώρα. Υποτίθεται ότι Ή δεν υπήρχαν ήταν... τηλεσκόπια, αλλά υπήρχαν τηλεσκόπια. Μπορεί Ή... να υπήρχε και προτέρα γνώση η οποία μετεδόθηκε. Άλλιω ναι. δεν υπάρχει εξήγηση. Μα το και ο Πλάτων στον Τίμιο και Κριτία. Δεν το ότι πώς κατα... πώς είπε ότι. Πώ χάθηκαν οι γνώσει. Είπε ότι εσεί οι Έλληνε πήγε ο Σόλωνας στου Αιγυπτίους, ναι. στον ναό τη Σάιδος και του είπαν οι αρχαίοι ιερείς ότι εσείς οι Έλληνες παραμένετε, ναι είστε τα μικρά παιδιά, είστε βέβαια γέννημα θρέμα των θεών, αλλά επειδή καταστράφηκαν τα αρχεία σας, από τις καταστροφές καταστράφηκαν, στην Αίγυπτο όμω δεν καταστράφηκαν, τα διατηρήσαμε και έχουμε τις γνώσεις αυτές. Και του ναι. είπαν ότι για τον πόλεμο μεταξύ Ελλήνων και Ατλάντων που έγινε και ότι οι Έλληνε σώσανε τότε όλο τον κόσμο γιατί πολέμησαν τους Άτλαντες και έγινε αυτό το 9.000 π.Χ. Και οι 12.30 από σήμερα το τοποθετούν ναι. ναι, ναι. Λοιπόν και ότι η θεά Αθηνά είναι η ίδια με τη δικιά τους με την Ίσιδα και ότι έκτησε και τη δικιά τους πολύτισαίδα μάλιστα χίλια χρόνια αργότερα από την Αθήνα δηλαδή ο πολιτισμό, ο ελληνικό, προηγείται χίλια χρόνια από τον Αιγυπτιακό. Δεν μου λε αυτό με του αναγραμματισμού, εγώ το έχω ακούσει από μικρό όταν έκανα παρέμβαση τον Γιοργάννα. Ε, Δία, Ζέψα, Σάιντ, Σουέ κλπ. Ναι. Είναι κωδικό, ισχύει ή απλά είναι σύμπτωση. Τι πιστεύει, Εγώ πιστεύω ότι είναι κωδική, δεν είναι τίποτα σε τυχαίο. Ο Γιοργάννα έλεγε ότι εκεί που είναι ο κόλπο του Άντεν που λέμε. Ναι. Κάτω στο ε, περσικό σάι, ναι, ναι. Είναι Αθήνα, είναι το Άντεν mm, Και ότι ναι. εκεί είναι οι... Οι, εκεί πλάκες, οι πλάκες Οι αφρικανικοί με την ασιατική mm. Που ενώνονται Και είναι η... η νούμερο ένα σεισμή Ξεκινάνε από αυτές τις μετακινήσεις των πλακών Στο σημείο αυτό Το θέμα mm. που μπορεί να ξέρεις τώρα όλα αυτά στο Άρη σημείο είναι αυτό είναι ορισμένα τώρα, σημεία παιδί. του πλανήτη που συγκεντρώνονται εκεί οι μαγνητικές δυνάμεις και δημιουργούνται γεωμαγνητικά πεδία. Και συνήθω εκεί που ενώνονται οι πλάκες και τα αυτά και δημιουργούνται και, ε, και κυκλώνες και τυφώνες και είναι τα μέρη αυτά, αλλά έχει και πολύ ισχυρή ενέργεια στα σημεία αυτά. Ναι. Και μπορεί υποκατάλλευση, δηλαδή ακτινοβολίες που ισχύουν Κατά τι ημερίε και τα ηλιοστάσια και ορισμένε φορέ του χρόνου γίνονται, ανοίγουν χρονοπύλε. Ναι. Και μπορούμε να επικοινωνούμε με άλλη διάσταση. Γιατί δεν είναι μόνο ο κόσμο που ζούμε, υπάρχουν και παράλληλοι εννοείται, κόσμοι. Εννοείται, εννοείται. Εμεί γνωρίζουμε ε... αυτά, αλλά δεν είναι Και δεν τα Δεν τα λέμε εμεί αυτά, τα λένε οι καθηγητέ, ο... ο Στράτος Τεοδοσίου, ο, ο Μάνο Έχουν κάνει διαλέξει για ότι ο κόσμο που ζούμε δεν είναι ο πραγματικό, ο αισθητό. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε. Ανάμεσά μα μπορεί να υπάρχουν παράλληλοι κόσμοι που δεν του βλέπουμε. Εννοείται. Mm. Λοιπόν να πούμε εδώ στο φίλο μου Τώρα ποιο ήταν ο Τάσος που με ρώτησε Ποιας ηλικία είναι η βραογραφία Στο Παγκαίο Θεωρείται, Θεωρείται ότι είναι γύρω στο 7 με 8 χιλιάδες Προ Pro. 7 με 8 έχει Τους 9 πλανήτες του ηλιακού συστήματος σκαλισμένου Στο χωριό Ροδόλυβο Σαν την παλιά Εγνατεία Και κάτω δεξιά πώ βάζει mm. ο καλλιτέχνη ή ο γλύπτης Στην υπογράφη του Έχει ένα στρογγυλό Και στη μέση το δεξιόστροφο Αγγιλωτό Σταυρό ναι, ναι. και είναι 9.000 προ σημερι... πριν από σήμερα λοιπόν πάμε να διάλειμμα γιατί πρέπει να ανοιγοκλίνουμε εδώ το στουτιό να παίρνουμε αέρα γιατί είναι και ένας άλλος ηλίθιος δεν είναι μόνο στο τσάτι ηλίθι είναι και έξω ένα καφέ έχει βάλει τέρματα. ηχεία και δεν μπορούμε να, να πνεύσουμε τα έχουμε κλείσει αλλιω θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπή ακούσουμε <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> λίγο βαγγελία ακόμα του κομμάτι λέγεται Λιβάδια από κοραλιά Στον αμπέντο 14.com Σήμερα Κυριακή στους άγνωστους επισκέπτες με την κυρία Δάγιου Εδώ είμαστε, έχει πάρα πολύ ζέστη οπότε έχουμε χαλαρέ μουσικέ εδώ, ωραία θεματάκια με την κυρία Ελένη Δάγιου Ζωγραφίδου. Σαν όσο επισκέπτε σήμερα, από την φίλοι, 9 Ιουνίου του 2019. Ε, να μην ξεχάσω την Πέμπτη έχουμε μια καινούρια εκπομπή στι 10 η ώρα περί μαγεία με ένα φίλο μου τον Γιώργο Τομίτσιο. Θα λέμε ωραία πράγματα εδώ. Πέμπτη βράδυ 10 η ώρα θα γίνεται αυτό. Αύριο 8 η ώρα κανονικά η Τζάνι θα είναι στον αέρα. Και στι 10 η ώρα η Νάντι Παπαμίτσου από το στούντιο της Κρήτη, Λοιπόν τα υπόλοιπα θα τα λέμε μέρα με τη μέρα. Εδώ θα είμαστε 7 του Ιουλίου είναι οι εκλογές. Οπότε θα είμαστε εδώ συνέχεια και από τον Ιούλιο και μετά θα δούμε όσοι είναι εδώ θα κάνουν εκπομπές. Όσοι λείψουν λόγω αδειών ή άλλων θεμάτων και η Παναλήπηση θα βάζουμε και λοιπά και λοιπά. Ετοιμάζουμε βέβαια πάρα πολύ δυνατές κινήσεις για τον επόμενο χειμώνα Παύλα από το Σεπτέμβριο, εντάξει, με τον Παντελή, με τον Παντίδη, με τον Ιζάμι και την ομάδα του Πυρεά και λοιπά και λοιπά και με όλη την ομάδα του Αλμπέντο πλήρωσαν ανανεωμένη πιά θα είμαστε από το Φθινόπορο. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, Ελένη? Ε, Απλώ ότι οι Έλληνες, λοιπόν... Ε, διαβάσαμε ότι ορισμένοι Έλληνε φιλόσοφοι λένε ότι οι Έλληνε είχαν μια ε, ουράνια καταγωγή. Μισό Και... λεπτό να απαντήσω στη φιλενάδα μου. Ναι, κάθε Πέμπτη στις 10 η ώρα η καινούρια εκπομπή. Δεν έχουμε βάλει τίτλο ακόμα. Αν το βρούμε τώρα, αύριο μεθαύριο, έχουμε μαγικέ περιπλανήσει. Κάπω έτσι σαν ο τίτλο. Κάθε Πέμπτη στις 10. Κάθε Πέμπτη στις 10. Λοιπόν, Θέλω ε... να πω κάτι πολύ σημαντικό ότι Λέγε. ο Διόδωρος, ο Σικελιώτη. Μας πληροφορεί ότι ο Διόνυσος... που έλεγε για αναγραμματισμούς... ότι ο Διόνυσος είναι ο Σύριος και ο Όσηρης. Και με τα λόγια... από τους αρχαίους Έλληνες, μυθογράφους... μερικοί δίνουν στον Όσυρη το όνομα Διόνυσος. Με μια μικρή παραφθορά το όνομα Σύριος. Ναι. Τα λέει ο Διόδωρος, έτσι ο Σικελιόντ. Ναι. Ένα από αυτούς ο Εύμολπος... στο βακχικό υμνό λέει... το φωτεινό που σαν αστέρι. Ναι. Ενώ Φεύς, λέει. Γι' αυτό τον ονομάζουν Φάνητα και Διόνυσο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Διόδρος Σικελιώτης στα βιβλία του μας φανερώνει ότι ο Διόνυσος Όσυρη συμβολίζει ένα αστέρι, το Σύριο. Όπως και ο Πλούδας μας λέει ότι και η Θεά Αθηνά συμβολίζει το Σύριο, δηλαδή το σύστημα του Σύριου. Είπαμε ο Σύριος Α και ο Σύριος Β. Και γι' αυτό οι Έλληνες ορκίζοντουσαν στο όνομα του Δία ή του Κίνα. Και ο Πλάτων Αστέρια του μέσα αναφέρει ότι ο ορκιζόταν ο Σοκράτης και έλεγε Κίνα. Ναι. Ο Όρκος του, ναι. Ματογκίνα Πόλε αναφέρει, μιλάει με κάποιον πόλο ονομαζόντο και έλεγε Κίνα Πόλε. Ο Αριστοτέλης πάλι αναφέρει κρυπτογραφικά στα αργά του ότι όποιο ήθελε να περιγράψει ένα Κίνα ναι. μπορούσε να χρησιμοποιήσει άστρο κοινό για να μας δείξει ότι αναφέρεται στο αστέρι Σύριο. Διαπιστώνουμε λοιπόν από όλα αυτά ότι οι προγονεί μα γνώρισαν πολύ καλά το Σύριο και τον είχαν θεοποιήσει. Υπήρχαν οι κοινικοί φιλόσοφοι. Σωστό. Βέβαια. Ε, και για κανένα άλλο άστρο δεν υπάρχουν τόσε λεπτομέρειε ανά τον κόσμο, τόση βιβλιογραφία. Παρά μόνο για το άστρο του κοινό. Το δεν ξέρεις... έχουμε ακούσει για άλλο άστρο, μόνο για το άστρο του κοινό. Ναι, το θέμα εξή ποιο είναι. Οι δικοί μα τα γράφανε και κάπου είχαν την πληροφορία ή ήρθε εμά. Αυτοί μέσα στο κέντρο της Αφρικής που το ξέρανε Δεν σου είπα από τους αργονάφτες Εντάξει ναι. είναι μια εντό αγωικών θεωρία ναι. Αλλά δεν είπε ότι δεν είναι και άξιο άξιον αυτό; Είπαν ότι ήρθαν οι νόμοι, οι αμφίβοι νόμοι, και τους εκπολίτησαν Οι οποίοι ήρθαν από το Σύριο είπαν οι ντόγκο Ναι, ναι, ναι mm. Ε, κάτι σαν τους αντίστοιχου ο το ή των Βαβυλωνίων που τον δείχνουν και εκεί με ηχθειόμορφο. Δηλαδή ήταν η στολή εξωτερική. Όλα τα ιερά των Ελλήνων, των Αιγυπτίων, των και τα κτλ. ήταν προσανατολισμένα στο Σύριο, στην ανατολή του Σύριου. Ώστε η πρώτη ακτίνα να πέφτει μέσα στα άδυτα των ιερών. Ασφαλώς δεν ήταν αυτό τυχαίο. Το θέμα λοιπόν αποσχόλησε πολλούς όπως και εμένα... Και έτσι ασχολήθηκα όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την έρευνα και έχω φάει πάνω από 30 χρόνια στη ζωή μου να ασχολούμαι με αυτά. Δεν μου λες τι σου έχει μείνει από όλη αυτή την... να κάνουμε έτσι ένα διάλογο προσωπικό τώρα. Τι από όλη λέει. αυτή την ασχόληση, ποιο είναι και το κέρδος και ποιες πίκρα. είναι οι θα δηλαδή, Και θαυμασμό για το ένδοξο παρελθόν, αλλά ναι. και πίκρα τώρα πώ έχουμε καταντήσει αυτό. Ωραία, ρε παιδί μου, άσε την πικρατούρα, το, το, το τι σου έχει προσφέρει εσένα προσωπικά. Γιατί ο καθένας ναι, το κάνει πλέον. πρώτα για τον εαυτό του και Έχω μετά. Έχουν καταλάβει τον πόλεμο που γίνεται, γιατί ναι. μα πολεμάνε, mm -hmm. ακριβώ για να μην φανερωθούν όλα αυτά τα πράγματα για το ένδοξο παρελθόν των Ελλήνων. Κάποιοι έχουν, δηλαδή, προσπαθούν να μα κρατήσουν. ή σύγχρονη εποχή. Να ασχολούμαστε μόνο με τα οικονομικά μα. Ναι, ναι. Να μην έχουμε να φάμε, δηλαδή, και να ασχολούμαστε μόνο για την επιβίωση. Οπότε, πού είναι για να κάτσω να διαβάσω ακριβώς. τώρα ένα να Ακριβώ. Γιατί... Και όλε τι ανακαλύψει είπαν ότι είναι του Γαλιλαίου, του Νεύτωνο, του Χίτου ναι, αλλά... οι οποίοι αυτοί διαβάζανε. Τι ομολόγησαν και ο Κοπέρνικος ομολόγησε ότι ναι. βρήκε τα συγγράμματα του Αρίσταρχου και έβγαλε την ηλιοκέντρική θεωρία. Κατάλαβε. Μερικοί το ομολογούν ότι βρήκαν παλαιότερα συγγράμματα και άνοιξαν τα μάτια του. Ιδάλω θα είχαν μείνει. Μα υπήρχε από την αρχαιότητα, είπαμε και τεχνολογία, αλλά υπήρχε και μυστική τεχνολογία και από τότε υπήρχαν και πτάμενοι δίσκοι και έχουμε μαρτυρίες και από το Πλούταρχο στο... όπως το έργο του λεύκολο. και να Αν... πούμε όσο πιο παλιά είναι η πληροφορία, τόσο πιο γνησία είναι Λέβαια. διότι μπορεί να είναι fake μα ο Πλούταρχος ήταν αρχιερέας στους Δελφούς, Είχε... ήταν κάτοχος όλων των αρχείων εκεί πέρα ναι, ναι. Στου δελφού, στον άο των δελφών. Εκεί Λέει ο φίλο μου ο Νίκος από την Καλαμάτα, καλησπέρα στην Καλαμάτα. Όλο ο κόσμο mm. είναι στο σκοτάδι, όχι μόνο η Ελλάδα. Μα δεν μα νοιάζει για του άλλου, ε, Νίκο. Εμεί είχαμε Είστε, το φω και, και το δώσαμε σε όλου ναι. και αυτό συμβολίζει και ο μύθο του Προμηθέα που έφερε το φω τη γνώση και μετέβαλε και εκπολίτησε όλο τον κόσμο. Ο Προμηθέας είναι η φιλή των Ελλήνων, η προμηθή τη γη. Αυτό συμβολίζει γιατί ο εγγονό του θεωρείται το Έλληνα. <Πελόν <Πελόν> ο φίλο μου ο Μιχάλησα την Ουαλία λέει: Ντόγκον έχουν ζωγραφισμένο το τελπικό έψιλο στο μέτωπό του. Συν <Πελόν> και, και μία, διδροφές, φιλή <Πελόν> <Μαωροί>. <Πελόν> μία φιλή των Μαωρί. Μία φιλή των Μαωρί, εδώ <Πελόν> στο, <Πελόν> στο <Θα κάνουμε> Σβέρμπορ, κάτω από τα πια. Να πούμε, να δείξουμε ότι οι Έλληνε είχαν πάει παντού και είχαν μεταδώσει πολιτισμό και τα λένε ξένοι επιστήμονε, αρχαιολόγοι που κάνουν τι ανασκαφέ. Τώρα που είπε οι Έλληνε είχαν πάει παντού γιατί μα λένε, μα όπω μα λένε, και χαιστήκαμε τώρα εμεί, μα λένε έτσι. Λούγκρες, υπήρχε στον ελεύθερο τύπο Δεκαετία 80 ναι. Όταν ακόμα τον είχε ο Βουδούρης Στον ελεύθερο τύπο Μια ολο, ολοσέλιδη αναφορά Κάθε Τετάρτη έβγαινε Η ομάδα που τα έγραφε αυτά Λεγόταν Φιλίστορες ναι. Φιλίστορες Μάλιστα. Και το σλόγκανάκι Ας πούμε από πάνω ήταν Ελλάδα είναι όλη γη Πολύ είχε, ωραία, ναι. Και είχε κάθε Τετάρτη Ελεύθερο τύπο σα λέω, αγαπητοί φίλοι, δεκαετία 80. Mm. Λοιπόν, ε, έχω πολλά τέτοια εγώ στο αρχείο μου. Και εγώ έχω πολλά. Μα εδώ δε, τώρα δεν ομολογήσω, ενό και ο πύλνος στρατό που στην Κίνα ήταν από. Έλληνε, Έλληνες. Το λένε οι Κινέζοι δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, Ήρθαν Έλληνε, λέει, ελληνικιστική εποχή τότε έτσι, που έτσι. είχε πάει ο Μέγας Αλέξανδρος Άκου τώρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, όποιοι ψάξετε παλιά έντυπα του ελεύθερου τύπου θα το βρείτε. Η ομάδα Φιλίστορες, ο τίτλος ήταν «Ελλάδα είναι όλη και είχε κάθε τάρτη αναφορά, όλη η σελίδα που είναι και μεγάλες αυτές ξέρεις, mm. για θέματα τέτοια, από τη δεκαετία του 80. Να το θυμηθεί κάποτε, οι Έλληνες θα ξαναδοξαστούν, γιατί τώρα, τώρα το BBC είχε ένα δημοσίευμα που έλεγε «Ποιος Μαρκοπόλο, οι Έλληνε πήγανε στην Κίνα και είπαν πώς να φτιαχτούν αυτά τα πύληνα γάλματα». Μα ο Μάρκο Πολό με κείμενα τη πορείας του Αλεξάνδρου και όχι μόνο πήγε και κάτω ε, βέβαια. όταν πήγε. Γιατί ο Κολόμβος πώς πήγε στην Αμερική δεν στηρίχτηκε σε ελληνιστικούς χάρτες. Ναι. Όπως ήταν... Και στο ημερολόγιο του Λένε αναφέρεται ότι καταγράφει εμφάνιση, εμφάνιση υπταμένων αντικειμένων. Μα λέγαν ότι ήταν απτυχίο. Ότι, ναι. Έγραφε ελληνικά βρήκανε στις σημειώσεις του ναι. και ήταν εκάτοχος αυτών των χαρτών των ελληνιστικ και που πήγε εκεί στην Αμερική. Τέλος πάντων, ε, απλώς να πω μερικές αποδείξει ότι από την αρχαιότητα υπήρχαν οι πτάμενοι δίσκοι καταγεγραμμένοι. Όπως ο Πλούταρχος, ο είναι αυτό το πιο φανερό, μας περιγράφει την εμφάνιση πτάμενου δίσκου σε πεδίο μάχης ανάμεσα στα στρατεύματα στο βιβλίο του Λεύκολο, από τους βίους παράλληλους του Πλουτάρχου. Και συνέβη κατά τον τρίτο Μηθυριδατικό πόλεμο. Ο, έγινε τότε το 74 με 66 π.Χ. ήταν ο Μηθυριδατικός πόλεμος. Ναι. Ο Μηθυριδάτης είχε επαναστατήσει, ήταν πόντιος αυτός του πόντου ο Μηθυριδάτης εναντίον των Ρωμαίων και ο Ρωμαίος λεύκολο θα πολεμούσε με τον Μηθυριδάτη. Όταν ξαφνικό αέρα σκίστηκε και εμφανίστηκε ένα φλεγόμενο μεγάλο σώμα, έτσι γράφει ο Πλούταρχος, σε σχήμα πειθαριού ναι. και με πυρακτωμένο για χρώμα. Ασημένιο, δηλαδή όπως είναι τώρα η πτάμενη δίσκη, η ασημένιο και σχήμα πιθαριού. Ε, μετά από αυτό επικράτησε τέτοιος βόβος και οι δύο παρατάξεις σταμάτησαν τον πόλεμο. Μόλις το είδαν αυτό. Έσκασε ο αέρας, δηλαδή. Εμφανίστηκε μπάμ ανάμεσά του. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, μας λέει επίσης και ο... κατά την εκστρατεία του μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουμε αρτυρίες από τον Αριανό, στο έργο Αλεξάνδρου Ανάβασης. Ότι εμφανίστηκαν οι πτάμενοι δίσκοι στη, κατά τη διάρκεια τη Πολιορκία τη Τύρου. Έχω μια κυκλοπαίδεια εγώ εκεί απέναντί mm. σου, θα το δείξω μετά, να το ξέρει. Ναι. Αμερικάνικη, από το 1980 την έχω. Ναι. Αλφαβητική σειρά, συμπυκνωμένε μαρτυρίε και καταθέσει ναι. από ΙΕΑ, mm. από το ΜΕΓΑ ΛΕΞΑ του Αριστοτέλη. Έχει τα μαρτυρία. Ναι, ναι, ναι. Ο κόσμο το έχει τούμπανο και μπει στο καμάρι. Ναι. Αναφέρει δύο περιστατικά, το 329-323. Ε, ότι τρεις ασημένια σαν σπίδες έτσι, ναι. Εμφανίστηκαν Και ήρθε ταραχή στο στράτευμα Στους ελέφαντες mm. κλπ Το είπα σε έναν φίλο μου λοιπόν Θέλω να πω ποιο είναι γιατί έχει σταματήσει από εδώ τι εκπομπέ ε, Λόγω λιθιότητος Και μου λέει Μόνος του ανέφερε σε κάτι πιντεάκια που ανέβασε Ότι λένε ότι UFO ο Σανή, Δηλαδή θέλω να πω Οι Δεν είναι υπτάμενοι Είναι έρπουσα έχουν... Τι, είπε, τι είπε αυτό. Ότι ο Γκαρποδίνη αναφέρει τέτοια περιστατικά περί Αλεξάνδρου κλπ. Και, και ότι λέει κουταμάρε κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Ενώ αυτά είναι καταγεγραμμένα αυτά... στη διεθνή βιβλιογραφία. Αλλά όταν είσαι ηλίθιο και συγκεντρώνονται πολλοί ηλίθιοι μαζί, είναι. Όπω η ταινία λιβάνω... Ο ηλίθιο και ο πανηλίθιο. Οπότε και εκεί χρειάζεται αρχηγό. Ναι, τ άκουσα. Μα εγώ Του το Αριανού. Την... Με... Υπάρχει βιβλίο. Αλεξάνδρο Νάβαση του Αριανού που το αναφέρει μέσα. Μα δεν είπα Αρχαίο το... κείμενο Λες σας η μόνη ναι. σου Θέλω να σου πω όταν είσαι... Το μυαλό σου είναι Με το ένα ημισφαίριο λειτουργεί Και με το χέρι μαζί Συγχρονιζέ η αριστερή πλευρά ή Η δεξιά γιατί λέει για να λειτουργήσει Σωστά το σώμα πάει χιαστή Ο αριστερός λομπός πάει δεξιά Και ο δεξιός αριστερά Όταν λοιπόν δουλεύει ο δεξιός λομπός με το δεξίο χέρι παθαίνει μια παράλυση Που τα δεν τα σκέφτομαι. Αυτά τα έχω εγώ καταγεγραμμένα, Τσα, μου, γιατί γελάς. <laughs> ναι. Λοιπόν, ναι. να προσέχετε τους ηλίθιους, γιατί έχουν αρχίσει και μαζεύονται όλοι μαζί, αγαπητοί φίλοι. Και είναι ITT, οπότε εμείς σας πάνε στο κήπεδό του. Προσέχτε. Λοιπόν, μπαταρίας ηλίθιου Μασέρι... για δώρο. <laughs> Έλα. Και στην αυμαχία της Σαλαμίνας εμφανίστηκαν παράδοξα φαινόμενα Αυτό που λένε με, με... την πρασινό χρωμή νεφέλη που βγήκε μέσα από το Ιερό ναι. Ένα χημικό νεφος Και απλώθηκε στα πλοία τα περσικά στο, στο στόλο από πάνω ναι. Ναι, και λοιπά, και λοιπά. Όλα αυτά που γίνανε Και έτσι κατατροπώθηκαν Και ο Χετλέος με το άγνωστο όπλο των ναι, Περσών στο Μαραθώνα, στο μαραθώνα ναι. Το 490 π.Χ. οι Έλληνες νίκησαν λέει του πέρσι με τη βοήθεια του Εχετλαίου. Ήταν ένα παράξενο άνθρωπο, ο οποίο εμφανίστηκε με ένα παράξενο όπλο, άγνωστο, που για αυτού τον ονόμασαν Εχετλαίου, γιατί έμοιαζε με την Εχέτλια Ρότσο. Σωστά. Να. Α, κάτσε να το. Να πούμε εδώ στον Τάσο. Mm. Λέει μια αναφορά: Μισό πρέπει να τα λέμε όλα. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν ισχύει αυτό για τον Αλέξανδρο, εφόσον ο Αριανό είτε ο μυθιστολογράφο και εγώ συμπληρώνω το έγραψε και 300-400 χρόνια μετά. Μα και έτσι να είναι, πρέπει να ήταν πολύ ωραία φαντασία για να αναφέρει και τέτοια περιστατικά. <χει> και έτσι να είναι. Το αναφέρει και ένας ξένος, ο Ρέιμον Ντρέικ, έχει γράψει ένα βιβλίο με θεοί και αστροναύτες στην Ελλάδα και Ρώμη. Και το 1976 μάλιστα το έχει γράψει και αναφέρει ότι στις Ινδίες, ναι. εκτός από την Τύρο που έγινε αυτό το φαινόμενο, ναι. κατά τη διάρκεια μάχη πάλι εμφανίστηκαν άτια κοντά σε ποταμό... Και την ώρα που ήταν να διαβούνε τον ποταμό οι αντίπαλοι Και μόλις εμφανίστηκαν αυτά Φοβήθηκαν οι ελέφαντες Τα άλογα πανικοβλήθηκαν Και έτσι δεν μπόρεσαν να διασχίσουν το ποτάμι Μα και στην αναγέννηση που είναι σε πίνακες Έλατε σε πίνακες Τι, τι είναι αυτό τώρα Σε εποχή ε, ναι. που αν δεν είχε ασπαστεί το χριστιανισμό, Σου κόβαν το κεφάλι Ωστρισκή αγάπη ναι. ναι. Τι είχες. δουλειά έχει ο, ο, ο, ο, σκ, ο σκητσογράφος ή ο ζωγράφο που έφτιαχνε μια εικόνα, α πούμε. Να ζωγραφίσει πτάμενου δίσκους Επάνω. Και υπάρχει και ένα. Πτάχω τα χειρόγραφα αυτά. Υπάρχει μια εικόνα, αν φίλη φίλοι, Πώς. που δείχνει το διαστημόπλαιο και τον τύπο που κοιτάει και κάτω. Mm. Κοιτάει και κάτω. Έχει τον πιλότο. Και κοιτάει ναι, και κάτω. Ναι. Και στο πλευρό το σκάφος αυτό έχει το άστρο τη Βεργίνα. Μάλιστα. Δηλαδή να, όσοι το βρουνε να κάτσουν να τα προσέχουν αυτά Είχαμε αναλύσει και το άστρο της Βεργίνας τη συμβολής Λοιπόν κοίτα να δεις ε, Αυτά τα χειρόγραφα που βρεθήκαν στην Ελβετία ε, Και στην Ιρεμβέργη ναι. ε, δείχνουν, Είναι του 1500 ναι, ναι. Τα Χριστών εννοείται Τώρα, Και δείχνουν ουράνια φλεγόμενα άρματα Που τσακώνονται μεταξύ τους Υπτάμινε δίσκη που ένα ρίχνε, ναι, δηλαδή, ρίχνει υπάρχει... π... Και από κάτω δείχνει άνθρωποι Πλήθο ανθρώπου που κοιτάνε προ τα πάνω αυτό το φαινόμενο. Μπράβο. Mm. ένα νέφο που. Ναι, τα έχω αυτά. Πώς... Ναι. ναι, δηλαδή όλα αυτά τώρα. Εντάξει. Να πούμε. Και έχει ασχοληθεί και ο Καρλ Γιούγκ. ο μεγάλο αυτό ψυχολόγο με αυτό το θέμα. Γιατί άλλως ο άλλο Έχει βγάλει ο Χάινεκ... και βιβλίο, Η Πτάμενη Δίσκη. Ο Χάινεκ Αν που ήταν εχθρό αυτή τη άποψη και έγινε φανατικό ναι. οπαδό και συμμετείχε και σε συνέδρια στο ΝΟΙΕ. Θέλω να πω: είναι μεγάλο το θέμα. Ανήκει στην κρυφή αντίληψη των πραγμάτων. Και να παρατηρούμε τι δηλαδή θα πω. να μου έχει κάνει εντύπωση τελευταία χρόνια mm -hmm. από τον Κλίντον, mm -hmm. από τη Χίλαρη, από τον Καναδό, από το Ρώσο. Το ξεχνάω τώρα στι μέρε μα. Που λένε ότι του βάλανε και στην προεκλογικό του αγώνα του εξωγήινου. Άνε ναι, ότι θα πούνε δηλαδή, να βγουν τόσο χιούμορ. Το πούν. Και χιούμορ να είναι, γιατί δεν κάνει, δεν λε ένα άλλο ανέκδοτο πρέπει να μου. Ναι. Κατάλαβε να πω. Να είπαν ότι άμα εκλεγούν θα με βρίσκουν σύμφωνο. Α, μα αποκαλύψουν. Το ναι. ένα. Ο Κλίντον πριν είχε πει ότι δεν έχω το δικαίωμα ω πρόεδρο, λέει, ναι. να μπω στα άδειτα του. Μα το έχουν ομολογήσει αυτό. Τον Και ο Χάρη Τρούμαν έχει ομολογήσει για υπτάμενου δίσκου. Και ο Τζίμι Κάρτερ λέει δεν θα κοραϊδεύω πλέον για αυτού που λένε για υπτάμενου δίσκου. Γιατί έχω δει κι εγώ. Ε, τι να πω. Ακόμα και ο Ιώσιπος, ο Εβραίος αυτός, ο Ιουδαίος, υποστηρίζει ότι φάνηκαν στον ουρανό ξαφνικά πάνω από όλη τη χώρα άρματα και στρατιές να τρέχουν διαμέσω των εφών και να περιβάλλουν τις πόλεις που τα είδε πάρα πολλοί κόσμο. Εκείνη την εποχή, δηλαδή, ένα φαινόμενο παράξενο. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και όλα αυτά μας πιστοποιούν ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Αυτό και... είναι το μόνο σίγουρο και Λέω. υπάρχουν και τα ενδικά κείμενα, μαγιάνα, μαχαραμπάντα, μαχαμπαράντα, τα ναι. οποία αναφέρονται σε πολέμους, πολέμους όμως περινικούς με όπλα. Και με τα υπτάμενα βυμάνα που γινόντουσαν ναι, ναι, ναι. και με βόμβε που έπεφταν, τι περιγράφουν. Ότι μετά γινόταν κάτι σαν ραδιενέργεια, γιατί πέφταν λέει σάρκε, αλλάζαν το χρώμα, το... εκεί που έπεφται τον... όλων των οργανισμών. Μα αυτά είναι θέματα ραδιενέργεια. Τα κρέατά του. Ναι, ραδιενέ, πέφταν ραδιενέ, τα μαλλιά του ναι, λέει, πέφτια... βουτάγαν στο νερό ναι. να ξεπληθούν για να σωθούν. Ναι, και εκεί το νερό πέφταν έβραζε τα Και τα ζώα λέει, που υπήρχαν μέσα στο νερό γινόντουσαν βραστά κι αυτά. Ναι, τι είναι αυτό τώρα, ναι, έπεφτε, δηλαδή λέει, πάμε και σε άλλες, άλλο λαό παραδοσία είναι ότι λέμε εμεί τα δικά ναι, μας γιατί μας εθνίκειά. Ήταν σαν να έκρυβε λέει, χίλιους ήλιου αυτό που έπεσε με ναι. δύναμη και από εκεί και πέρα λέει κατατροπώθηκαν ε, αυτοί όλοι οι λαοί εκεί πέρα πολεμούσανε κάτω από αυτή τη, αυτό το πράγμα που έπεσε από τον ουρανό. Ναι δεν είναι εντυπωσιακά αυτά όσα αναφοράς. Ε, βέβαια, μα σε αυτά τα μέρη έχουν κάνει μετρήσεις και ακόμα υπάρχει ραδιενέργεια. Ακόμα και τώρα, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια που έχουν περάσει Ναι, α, μπράβο Μιχάλη, ευχαριστώ Μερβέντεφ και ο Χρούτσοφ που έχει πει διάφορα Λοιπόν πάντι διαλματάκι να ανοίγουμε και το μπαλκονό Πρώτα να παίρνουμε λίγο αέρα αγαπητοί φίλοι Διότι η ζέστη είναι αφόρητη Έχουμε βέβαια τα σχετικά μέσα Αλλά πρέπει να αλλάζει και ο αέρα. Ακούσουμε λίγο βαγγέλη. Memories of Blue Εδώ είμαστε λοιπόν από τη φίλη albedo14.com Άγνωστοι επισκέπτες κάθε Κυριακή βράδυ εδώ με την κυρία Δάγιου Ελένη Ζωγραφίδου Μου γράφει ο φίλος μου Μάικ <κοίλιο> από την Ουαλία Το εξής να το πούμε να είναι καταγεγραμμένο, μισό λεπτό εδώ Το 1958 στη Φλωρεντία Διεκόπη ποδοσφαιρικός αγώνας Λόγω υπταμένων αντικειμένων Α, ναι. Υπάρχουν στη ζωή αυτόπτες μάρτυρες Του γεγονότος Το οποίο διουργούνται μέχρι σήμερα ε... Ωραία λέει Να μην πίστεψει κάποιος τι αρχαίες αναφορές Αλλά εδώ μιλάμε για θέματα Τα οποία έχουν δει ομαδικά Πάρα πολλού κόσμος Υπάρχουν και αναφορές σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο Στη Μαδρίτη νομίζω τη δεκαετία του 60 Αν καλά. Ε... Το γήπεδο είναι τυγκά, ε, σε ποδοσφαιρικό μάτς, στην, θα βρω στο αρχείο και τη φωτογραφία, υπάρχει φωτογραφία. Να πω ακριβώς λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να είναι γύρω στο 1966 αγαπητοί φίλοι. Και σκάει ένας υπτάμενος δίσκος ακριβώς πάνω από το γήπεδο, οπότε σταματάει το μάτς Ελένη mm. και όλοι κοιτάνε το γεγονός προς τα πάνω. Ναι, ναι, ναι, το έχω δει στο ίντερνετ. Εγώ έχω περιγράφες και από φίλους μου τελωνιακούς λιμενικούς, τις οποίες τις έχω καταγεγράμμενες, δεν Εγώ έχω προσωπική πείρα. Και μου έχουν μεταφέρει με το επώνυμό του ήταν να πάει και ο χαρτάβελας με την Άντη να κάνουν ναι. ε, ε, θέμα τέτοιο, στο Αλεποχώρη ένας φίλος μου και στο για US show, ναι, υπο, Αυτά τα υποβρύχια πηγαίνουν από τη θάλασσα. Ναι, Sub Object α πούμε και στη Σαντορίνη. Εγώ και έχω αυτά. δει στο Γύθιο. Αλλά αυτά θα τα καταγράψω εγώ γιατί είναι original, δεν είναι γνωστά καθόλου. Θα τα το 2008 εμφανίστηκαν στο Γύθιο και έγινε ολόκληρη εκπομπή στο Χαρδαβέλα που ήμουν καλεσμένη. Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Τον το Απρίλιο θυμάμαι. του 2008. Ναι, ναι, ναι. Το είδε όλη η πόλη δηλαδή. Δεν το είδε να άτομο. Μα δεν είναι, παιδί Είναι το, το γεγονό των επομένων τη επόμενη εποχή. Αλλά υπήρχαν από την αρχαιότητα, εμεί αυτό δείχνουμε τώρα. Γιατί και ο Χάριτουμαν, όπως είπαμε, τον Απρίλιο, τις 4 Απριλίου του 1950, δήλωσε επίσημα ότι οι πτάμενοι δίσκοι είναι πραγματικότητα και δεν προέρχονται από το δικό μας κόσμο. Ναι, μου ζητάνε εδώ να πει την προσωπική σου εμπειρία, όμως έστω και συμπυκνωμένη. Η προσωπική Μία, μου... αυτή τη συγκεκριμένη. Κοίτα δεις. Η προσωπική μου εμπειρία αρχίζει από το 1994, στη Ραφίνα, όπου. όπου ήταν μεσημέρι 5 Ιουνίου, ναι. εγώ διάβαζα το γιο μου φυσική γιατί έδινε εξετάσεις ναι. και εκείνη την ώρα άρχισε η γειτόνισσα, ήταν τα σπίτια, ξέρεις, εκεί στο δάσο της Ραφίνας, Δεν σε ένα λόφο με πεύκα και η γειτόνες η οποία είναι μια απλή γυναίκα, ούτε ξέρει τι είναι, αφού δεν ήξερε να το πει κιόλα αυτό που είναι. Να το περιγράψει. Να ναι. το περιγράψει, πόντιζε τα λουλούδια στον κήπο. Και επειδή είχε γεμίσει λάσπε στα πόδια τη, κάθισε στη... σε κάτι σκαλιά, με το λάστιχο ταύρεξε και περίμενα να στεγνώσουν εκεί, στο σπίτι τη. Και εκείνη την ώρα, καθώ 20 το κεφάλι σε πάνω από πάνω, σε... πολύ πάνω από το ύψο των δέντρων ακριβώ, είδε ένα. Φωτεινό αντικείμενο το οποίο είχε φωσφορούχα χρώματα, βεραμάν και φούξι. Δηλαδή κύριζαν... το ύψο λογικά ήταν χαμηλό. Πολύ χαμηλό. Ναι. Φαινόντουσαν και τα τρία ποδαράκια του από κάτω, τρία πόδια, τα οποία ναι, όταν άρχισε να φωνάζει τρέξτε υπτάμενο. Τρέξτε υπτάμενο. Φώναζε. Ναι, ναι, πεταχτήκαμε όλοι έξω και όλη η γειτονιά δηλαδή. Τι τέτοις... απευθύνει η ημερομηνία, 95. 94. 94. Λοιπόν, 5 Ιουνίου. Και εκείνη ναι. την μέρα του, του Απόλωνο, δείτε. Γράφει το ημερολόγιο ε, Λοιπόν, πεταχτήκαμε όλοι έξω Και το είδαμε αυτό το φαινόμενο Αλλά άρχισε εκείνη την ώρα Ο επτάμενος Δίσκο να κάνει μια σβούρα Μια έφευγε ε, ε, όπως κάνουν οι σβούρες Δηλαδή μια στροφή γύρω από τον άξονά του Και μια μεγαλύτερη και έφευγε έτσι Κυκλικά μέχρι τη θάλασσα Αλλά πήγαινε πολύ σιγά γιατί σαν να ήθελε να το δούμε ρε, παιδί μου. Δεν έφυγε την ώρα εκείνη που το είδαμε ήταν. Αυτή την Ναι, φαίνεται κάπου ήταν προσγειωμένο εκεί και εκείνη νόση κοναδική. Γιατί μάζευε και τα ποδαράκια του από κάτω. Τρία πόδια που είχε. Τρία, πώ είναι. Ε, ένα τραπέζι που έχει τρία πόδια κάτω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό παιδε, το πράγμα, πράγμα. Δηλαδή το είδαμε τόσο πεντακάθαρα. Και αυτό ε, εξαφανίστηκε. Μετά έφτασε μέχρι το ύψο τη θάλασσα και έφυγε. Αυτό ήταν που το είδαμε μέρα. Ήταν μέρα πεντακάθαρα. Και το ναι. εμφάνηκε δηλαδή ναι. τα φωσφορούχα αυτά χρώματα που ήρθαν. Ναι, το, το, άλλο τίποτα. περιστατικό είχες εσύ προσωπικά ε, όλα αυτά τα Έχω χρόνια. δει και βράδυ Πάλι στην ίδια περιοχή στην αλλά, Άλλο αν το βλέπεις μέρα και άλλο, άλλο αν το βλέπεις, βλέπεις νύχτα Αυτό που λες τα τρία πόδια έχουμε εδώ να πω ε, ο, Περαστικά και στο φίλο μου Τον Ιώνα Στην Ελευσίνα Όπου επί εποχής ε, Καναλιού 1 στον Πειραιά Δηλαδή 2003-2004 Ήταν τώρα Είχε γίνει ένα περιστατικό στα τρικαλά και είχε πάει με. Δεν θυμάμαι ποιον μαζί. Είχαν βγάλει και φωτογραφίε όπου είχε σηκωθεί το, το, το αντικείμενο και είχαν μείνει τα, τα πόδια, τα μαζεύουν, α, Από το βάρο ναι. ναι. που είχε πατήσει κάτω. Άχι, είχαν μείνει. Ναι, οι οπές, ναι, αυτές Και από το βάθο που είχε 10-20% θυμάμαι τώρα πώ ήταν το πάτη είχαν βγάλει το, τη διάμετρο και το βάρο ίσω κλπ. Δεν το θυμάμαι, αλλά θα τον έχω εδώ για την άρρωση σου, Να σου πω και εκείνο που είδαμε βράδυ. Είχαμε καλέσει τότε ένα φιλικό ζευγάρι εκεί, στη Ραφίνα και καθόμασταν έξω και απολαμβάναμε καλοκαίρι. Τώρα τρώγαμε κτλ. Και, και οι άλλοι δίπλα είχαν γιορτή στο διπλανό σπίτι και εκεί είχε πολύ κόσμο. Και εκείνη την ώρα μπροστά στο δάσο, ναι. που δεν υπήρχε τίποτα, ούτε σπίτι, ούτε ρεύμα, ούτε αυτά, είδαμε ένα πράγμα φωτεινό, λίγο πιο πάνω από το έδαφο. Να πάλετε, δηλαδή σε απόσταση πλέον μέσα από τα δέντρα. Απλώ βλέπαμε το φω αυτό που παλόταν. Ναι. Δεν βλέπαμε αντικείμενο γιατί ήταν τα δέντρα. Άρα μπορεί να μην είσαι σίγουρη για αυτό ότι Ναι, αυτό. αλλά πήγαμε, πήγαμε εκείνη την ώρα, πιαστήκαμε καζέ όλοι μαζί να πάμε προ τα γέννα. Τι είναι, φοβηθήκαμε κιόλας ναι, ναι, ναι. Τι πράγμα είναι αυτό ξαφνικά, Γιατί και... δεν υπήρχε τίποτα. Φοβηθήκαμε να πλησιάσουμε και την άλλη μέρα που πήγαμε υπήρχε όπω λε στο έδαφο ένα. Τώρα δεν ξέρω ε, ήταν κάτι σαν Βελανίδια και Βελανίδια στην περιοχή Οι οποίες είχαν καεί από πάνω Κάτι θάμουν ναι, ναι, ναι, ναι. Και από κάτω δεν είχαν πειρακτεί Δηλαδή όλη η περιοχή ήταν σαν να ήταν λίγο καμένη Το επάνω μέρος δηλαδή είχε Ορίδα αρπάξει Φωτιά ναι. Ένα στρογγυλό σχήμα είχε μεγάλο Ρωτάει ένας φίλος εδώ Ακροατήσω από mm. Έτσι βγαίνει στο τσάτ Εάν μπορεί να μας πεις αυτό για την ημερομηνία που ανέφερες ότι είναι του, κάτι είναι το Απόλλωνος Ναι, τι, 5 συνέβαιο. Ιουνίου, τι να το δεις αυτό? το ημερολόγιο Ναι, ότι τι Μου είχε τι. κάνει εντύπωση Τίποτε, γράφει το ημερολόγιο ναι. που γιορτάζουν οι Άγιοι Αυτό που έχουμε, Απόλωνος. το τρέχον ναι. ημερολόγιο, ναι Ναι, γράφει το Απόλλωνος, ξέρω εγώ Α, ναι. δεν το είχα προσέξει Υπάρχει <laughs> ναι. ε... Άρα τώρα έχουμε τέσσερι μέρες διαφορά, είμαι έχουμε νιά ναι. <χαλώσεις> καλά αυτό που έγινε στο γήθιο το οποίο είναι και πρόσφατο σχετικά δηλαδή πριν 10 χρόνια 11, το 2008 είναι γνωστό ναι, ναι, το όλες. γεγονός αυτό που το είδαν όλοι που έσβησαν τα φώτα περίγραψε το, το λίγο να το έχουμε καταγεγραμμένο Περιγράψε λοιπόν το. στο γήθιο το 2008 ναι. εμφανίστηκαν από το βαθύ η πτάμενη δίσκοι, ένα μεγάλο λέει μητρικό και κάτι μικρότερα ναι. ε, πήγανε πάνω από ένα μετασχηματιστή εκεί της ΔΕΗ, σταθήκανε και έσβησε... Το... Το, το ρεύμα από όλο το γήθι περιοχή, ναι. μου, το είπαν και οι δικοί μου εκεί που μένουν. Αυτό είναι αντίστοιχο του περιστατικού του Σουάσικτον που... Ναι. γιατί έβλεπε ο μου ποδοσφαιρι... για 7 μου ποδοσφαιρικού αγώνα εκείνη την ώρα και κόπηκε και είχε γίνει έξω φρενών και βγήκαν έξω να δουν τι συμβαίνει και είδαν αυτό το φαινόμενο και φύγαν αυτοί οι πτάμενοι δύσκη μετά, επανήλθε το φως και πήγανε... Ναι. Προ το μέρο του νεκροταφείου που είναι, και μετά από σε ένα κάτι χωράφια πιο πέρα, τα οποία είχαν βρώμη τα χωράφια αυτά. Ναι. Είχαν σπαρμένα με βρώμη. Ναι. Και λένε την άλλη μέρα που πήγαν εκεί από, από τι Άπτε ότι υπήρχαν και εκεί σημάδια. Από... Στο, χωράφι, ναι, από... στο χωράφι. Και έγινε ολόκληρη εκπομπή στο Χαρδαβέλα, ήμουν εγώ καλεσμένη, ο Γούδης και δεν ξέρω ποια άλλη, δεν θυμάμαι. Γιατί ναι, ναι, και ο γούδη ναι, ναι, είναι από την περιοχή κάτω. Ναι, Μανιάτης. Ναι, Μανιάτης, όπως και εγώ. Ναι, ναι. Από τη μάνα. Μανιάτης, Μανιάτης. Από ναι, και... τη μάνα σου είσαι μανιάτσα; Ναι. Α, και Χράκου. Α, Η μου. Ωραία, ωραία. Ο πατέρα μου ήταν γυμνασιάρχης εκεί στο Γήθιο. Σούπερ. Mm. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα να κάνω για το τηλέφωνο που θέλω στο Σπύρο και να κλείσουμε σιγά σιγά για ποιο λόγο, για το λόγο ότι είναι αργά και η Ελένη πρέπει να φύγει νωρίζει από μαύρα χαράματα στο σπίτι, εντάξει, λοιπόν σε δύο τρία λεπτά είμαστε κοντά Ακούμε το τραγούδι της θάλασσα από το Βαγγέλη Του επισκέπτε, αύριο φίλοι εδώ, Ελένη Δάγιο, ζωγραφίδου. ή φίλοι μου, πάρα πολλά χρόνια είμαστε φίλοι και το επαναλαμβάνω. Ευκαιρία ζωθήσει. Οι άνθρωποι εδώ, οι συγκεκριμένοι που εννοώ και αναφέρομαι, είμαστε χρόνια φίλοι οικογενειακοί και όχι δημοσιοσυντητικά οπότε ή ευκαιριακά έτσι. Λοιπόν, ο ονο, το ένα. Δεύτερον, να απαντήσει στο φίλο μα, τον Απόλονα Ελένη, ο οποίο ρωτάει να του πει. Και να ακούσουμε όλοι εννοείται Ποιο ημερολόγιο ακολουθείς Όταν με Αυτά που ψάχνεις και ασολείσαι Όσον αφορά τους αρχαίους χρόνους ε, από, ποιον, το από ποιον Τι ποιο ημερολόγιο λοιπόν, δημό, Ποια χρονολογική διαδικασία Ακολουθείς Ποια διαδικασία ακολουθώ Χρονολογικά, Σε Χρονολογικά. Ηλιακά, ηλιακά, ηλιακά... Κοίτα να δεις εγώ αυτά τα βρίσκω ίδιο. Στα αρχαία κείμενα Και μέσα από τα αρχαία κείμενα αυτά που λένε Βάσει ποτέ ο Πλούταρχο, ποτέ έζησε ο ένα, ποτέ έζησε ο άλλο. Ναι. Από, το, από εκεί. Δεν ακολουθώ κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Στηρίζουμε απλώ σε αρχαία στις κείμενα Στι αναφορέ. Ναι, στι αναφορέ. Μάλιστα. Και στα έργα που έχουν γράψει. Ευτυχώ υπάρχουν μερικά. Θα υπήρχαν πολύ περισσότερα, αλλά καταστράφηκαν οι βιβλιοθήκε τη Αλεξάνδρεια, τη Περγάμου, ε, ε, ε, τη Κωνσταντινούπολεο. Και δυστυχώ διεσώθησαν ελάχιστα και από αυτά προσπαθούμε να δούμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο Έμεινο υποκράτη Δάκοκλου, θέλω να πω ο ήταν πολιτικό μηχανικό, έχει πεθάνει. Έγραψε ότι οι Έλληνε αργονάυτες είχαν ειδικό εξοπλισμό αντιβαρύτητας Χάρη το οποίο μπορούσαν να πετούν ναι. και είναι, το είχε αναλύσει. Είναι βέβαιο μετά από πολιτεία έρευνα που έκανε ότι οι αρχαίοι Έλληνες μύστε γνώριζαν την τεχνογνωσία αυτή. Μιλάς για τον δάκοκλου τώρα, έτσι. Ναι, τη αντιβαρύνση. Μιλάμε Και μπορούσαν να πετούν βάσει τη θεωρία των βαριτικών κυμάτων. Αυτό είχε μελετήσει, βα... μελετήσει τα βαριτικά κύματα mm. και τον τρόπο ενεργοποίηση των κρυστάλλων. Έτσι λέει, μπορούσαν να πετούν οι αργοναύτε. Αυτά τα αναφέρει στο βιβλίο του, έτσι. Ναι, Υποκράτη Δάκοκλου. Τίτλο. Ε, να δει πώ λέει το βιβλίο. Που Και το έχω, Επι... θα το βρω Επιπλέον ε, η μυθολογία μας αναφέρει ότι ο ιερέα ε, Αβαρής προσέφερε στον Πυθαγόρα ένα ιστό Με ο μικρογιώτα γράφει το ιστό, βέλος από χρυσό που σημαίνει Για να ε... μπορεί υπεύοντάς τον να ταξιδεύει σε διάβατα μέρη όπως ποταμούς, λίμνες, όρκοι Ναι κλπ. αυτό τώρα τι ευκολύ... δυσκολία έχουμε να καταλάβουμε ναι, ναι. Κάποτε ναι, τώρα τι Σημαντική μάλιστα μαρτυρία είναι σύμφωνα με το βιβλίο του αρχικά του Ιωάννη Πασά ότι ο Κάνθος Αβαντιάδης, στίχος το λέει στο στίχο 111. Ο Αβαντιάδης, ναι. 160, απέθανε μέσα στο πλοίο αργό όταν αυτό βρισκόταν υπεράνω της Λιβύης. Έτσι λέει το αρχαιοκείμενο επειδή τον κατενήκησε η μοίρα υπέρ Λιβύης. Και του επέβαλε λίγη... Να πούμε να εδώ έχει... Λιβύη, λεγόταν τότε όλοι όλη Αφρική. Α... Αφρική, ναι. Έτσι. Το αναφέρει λοιπόν το αρχαίο κείμενο και όχι πλησίων τη Λιβύη, υπεράνω. Οι Έλληνε αργονάφτε λοιπόν με το θεϊκό πλοίο την αργό ταξίδευαν σε όλα τα μέρη του κόσμου εκπολιτίζοντας του κατοίκου. Και, και αυτό γινόταν βάσει, λέει ο Θεόδωρο Αξιώτη, ανώτερο αξιωματικό του στρατού, και ο Θεοφάνη Νιμανιά που έκανε την έρευνα. Είχαν ιδρύσει οι Έλληνες σε ένα παγκόσμιο γεωμετρικό γεωδετικό σύστημα για να κινείται η πταμένη αργό. Δηλαδή φοβερή τεχνο, αυτό μιλάμε για τον προκατακλυσμιαίο πολιτισμό του Διός φυσικά, ο οποίο κατεστράφει. Εγώ έχω υπόψη μια αναφορά του 480 αν θυμάμαι καλά. Κάτι να βρω το υποκράτη φιλόστρα... το Δάκο βλέπετε, Τον τίτλο το ναι. 480 προφιλόστρατος, ο οποίος αναφέρει ότι εμφανίστηκε λέει, ένα φωτισμένο επτάμενο αντικείμενο, ναι. το οποίο ήταν πάνω από τη λίμνο, mm. Επισαλεύεται ο της Δηλαδή εκείνη το ας το πούμε έτσι Από πάνω ναι. Και ο δαμού καθορμίζεται Δηλαδή δεν είπε προσωρμίζεται Α, ναι. Λέει καθορμίζει δηλαδή πρέπει να κατέβει Βγάζει να δηλαδή, λέει σκάλα Πυρφόρον Εκατελεί. λέει πυρφόρον. Δηλαδή, Τι θέλει να μας πει ο ποιητή τώρα Για να μην τρελαθούμε Έστω μετά από 2000 χρόνια και έχει έρθει η εποχή Λόγω και της τεχνολογίας Και που ο άνθρωπος βγήκε ξανά στο ναι. Εκτός γης να το πούμε έτσι mm. ε, Αντιληφθούμε περισσότερο το έργο Και δεν είναι αν πληρώνουμε τον νέφια Και πως είναι η εφορία Έλα, Και αν η κάθε λούγγρα κυκλοφορεί ελεύθερη Είναι πιο Βαθύ το θέμα Της αντίληψης mm. Εκτός από μερικούς που παραμένουν Στη χειρονακτική τους Εργασία ακόμα Λοιπόν mm. θα βάλω Μέχνε Είναι να μην... ο μυστικός κώδικας του Πυθαγόρα και από κρυπτογράφηση της διδασκαλίας του. Ο... Είναι πολύ, Είναι πολύ τόμοι. Ωραία. Mm. Ε... Η θεάτυρα λέει εδώ στον Απόλλωνα ότι αν τι πέντε εορτολόγιο και λοιπά πέντε Ιουνίου αναφέρει ότι γιορτάζουν μεταξύ άλλων Απόλλων και η Σελήνη. Μάλιστα. Τώρα, περαιτέρω, δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι πάνω να μας πει ή αν το ψάξεις που είναι πιο εύκολο για σένα να μας το αναφέρεις σε επόμενη... Ναι, ε... έχουν εκλογή. πολλά ονόματα αρχαίων στο, μέσα στο, στο ορτολόγιο ναι, μου κάνει εντύπωση ναι. Ω και Απολωνίου 14 Δεκεμβρίου γιορτάζει ο Απολώνιος. Ναι <laughs> Δεν είναι φοβερό ναι, ναι, και τώρα πες Απολώνιος πρέπει να πάρω και τον Απολώνιο τηλεφωνάρθη και την λοιπόν, Αλικυριακή θα έχουμε ή τον Απολώνιο συ... ή τον ε, Αργυρόπουλο, θα κοιτάξω να τους έχουμε στην ομάδα, για λέγε Το συμπέρασμα λοιπόν που καταλήγουμε, ότι σύμφωνα με το μέγα φιλόσοφο Πλάτωνα στον Τίμιο και Κριτία, 11.000 χρόνια περίπου συνέβη τη τανομαχία, που είχε ως αποτέλεσμα την καταβήθιση Ατλαντίδο και τον επερχόμενο κατακλυσμό. Συμπίπτει χρονικά με τον κατακλυσμό του Αγίγου και την κατακρύμνηση του Φαέθοντος. Που είχε ω συνέπεια να μετατοπιστεί ο άξονα τη γη και να λιώσουν οι πάγοι στου πόλου. Δηλαδή ο κατακλυσμό που συνέβη ήταν αποτέλεσμα πολέμου και όχι απλώ ένα γεωλογικό φαινόμενο. Γινόταν ο πόλεμο μεταξύ Ελλήνων και Ατλάντων. Αυτό έγινε και καταστράφηκε η Αντελαντλίδα και το εξτρατευτικό σώμα των Ελλήνων. Γι' αυτό το λόγο χάθηκε η γνώση, εξαιτία του καταστροφικού αυτού πολέμου. Αλλά διατηρήθηκε στην Αίγυπτο, όπω είπαν οι Ιερεί, το Σόλωνα, διότι η Αίγυπτο δεν κατεστράφει ποτέ. Και ο μύθο τη Ατλαντίδος σύμφωνα με τον Θεόδορα Αξιώτη, φαίνεται να είναι η θεμελιώδης ιδεολογία όπου στηρίζονται όλε οι μυστικέ εταιρείε. Σήμερα βάσει ενό πανάρχαιου σχεδίου, τώρα να δείτε γιατί πολεμάνε την Ελλάδα. Που παραδόθηκε με προφορική παράδοση εδώ και χιλιάδε χρόνια. Γιατί οι Άτλαντε σώθηκαν αρκετοί, και από τότε προσπαθούν να ξανακυριέψουν τον πλανήτη. Ε, θέλουν να εγκαθιδρύσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια νέα τάξη πραγμάτων. Η οποία ονομάζεται Νέα Ατλαντίδα. Έχοντα καταστρέψει τα αρχεία λοιπόν και πλαστογραφήσει την ιστορία, εργάζονται κρυφά και προχωρούν σιγά σιγά οι νεοταξίδε στην πραγματοποίηση των στόχων του που αποβλέπουν στην παγκόσμια εξουσία επί της γης. Αυτό θα οδηγεί στην ανθρωπότητα σε μεγάλου πολέμου και καταστροφέ και ο πρώτο στόχο φυσικά είναι η Ελλάδα και οι Έλληνε, διότι αυτοί τότε δεν του άφησαν να επικρατήσουν, γι' αυτό θέλουν να μα εξαφανίσουν ω έθνο. Αυτά να δεν νομίζω ότι τα καταφέρουν ε... Ναι γιατί εμείς αντέχουμε Να είμαστε αισιόδοξοι ποτέ δεν Να είμαστε αισιόδοξοι και θα δούμε τι θα γίνει Λοιπόν να σας γιατί ευχαριστήσω εδώ, Σήμερα και με αυτή τη ζέστη Λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ Στην φίλη μου την Ελένη η οποία έρθει με αυτή τη ζέστη Να μας πει Αυτά τα όμορφα τα ωραία που μας είπε σε απολαύσαμε και χτε να πούμε την αλήθεια. Ευχαριστώ. Αλλά το πούμε και στο βραδιόφωνο αυτό να το έχουμε καταγεγραμμένο γιατί την εδώ του Ιδαλίου κλπ. Έτσι. Θα Ο... τα πούμε. Θα τα πούμε? Mm -hmm. Εξελιμμένη σε βλέπω. Λόγω ζένα Όχι. Α. Λόγω άλλων συνθηκών. Ωραία. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, καλό βράδυ να έχει. Ίσα είσαμε πολύ χαρούμενοι και πολύ που μπορέσα να μεταφέρω ορισμένα από αυτά που μελετάω τόσα χρόνια Γιατί με με ενδιαφέρει βασικά να επανέλθουμε παλιά όπως ήταν οι Έλληνες και η Ελλάδα στη δόξα τους Αυτό με ενδιαφέρει Ας μην, Αυτό για να γίνει πολύ να αρχίσουμε κάνουν, να πηγαίνουμε προ τα εκεί τουλάχιστον Ναι, Έτσι. δηλαδή να αποτινάξουμε ότι αρνητικό υπάρχει και να... Ξεκινήσουμε από την αρχή πάλι. Ωραία, να σκαλάσω πάρα πολύ. Κι εγώ, να είστε καλά και εσεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Ελένη Δάκη, ζωγραφίδου, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο το Σπύρο, δεν το σηκώνει. Θα κάνω το εξή: Θα περάσω την εκπομπή στον κεντρικό υπολογιστή. Θα πάω κάτω να πάρει ένα ταξί η Ελένη, να μην βγει τη σεξουαλική. Θα ανέβω και αν δεν το πετύχω. Θα παίξω σε επανάληψη τη συγκεκριμένη εκπομπή γιατί μπήκε πολλής κόσμος μέσα μετά αφού είχαμε αρχίσει τη οποία μόλις και ετελείωσε. Οπότε δεν λέω καληνύχτα, λέω καλή συνέχεια.